Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας, ε, να σας καλωσορίσω σε μια ακόμη εκπομπή, την, στην εκπομπή Ex Libris, στο ραδιόφωνο μας, η εκπομπή αυτή που έχει σε θέμα, τα βιβλία, του αναγνώστες και γενικά τα σχετίζεται με την φιλαιαναγνωσία και το βιβλίο. Είναι ένα όμορφο καιριακάτικο απόγευμα και ελπίζουμε να σα κρατήσουμε συντροφιά για ένα ευχάριστο δίωρο. Σήμερα στα μικρόφωνα της εκπομπής θα έχουμε και παρέα. Καλησπέρα. Μαζί μας θα είναι ή το όνομά σου... Εβελίνα. Μαζί μας θα είναι λοιπόν η Εβελίνα. Και γιατί θα είναι σήμερα μαζί μας η Εβελίνα. Γιατί σήμερα θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τι διαβάζουν τα παιδιά σήμερα. Εβελίνα, πόσο χρονών είσαι. 9. Ε, εννιά. εννιά χρονών, δηλαδή πα σε ποια τάξη. Στην Τετάρτη. Στην Τετάρτη Δημοτικού, λοιπόν, για να δούμε τι διαβάζουν, γιατί λέμε για το παιδικό βιβλίο, για τα παιδιά, πώ πρέπει, έχουμε πει πολλέ φορέ να μαθαίνουν να διαβάζουν, για να δούμε όμω τι γίνεται και στην πραγματικότητα. Έτσι, λοιπόν, σήμερα θα δούμε τι διαβάζει ένα 9χρονο, όχι μόνο είναι βέβαια, και 9χρονο και οι φίλε του, και φυσικά οι μουσικέ επιλογέ. Τι θα είναι, Βελίνα. Ε... Τι τραγούδια έχουμε? Α, ακούμε περισσότερο μοντέρνα τραγούδια. Α, ακούτε περισσότερο μοντέρνα. Έτσι λοιπόν, η Ευελίνα και οι φίλες της μας έχουν κάνει κάποιες μουσικές επιλογές με τις οποίες θα επενδύσουμε την ε, εκπομπή μας. Ε, Ευελίνα, θες να πεις μια καλησπέρα στις φίλες σου? Καλησπέρα στις φίλες μου. Ελπίζω να με ακούνε και... Να χαρούν αυτή την εκπομπή, ελπίζω να ακούσουν τα τραγωδία που θέλουν και ευχαριστώ πολύ όσους με ακούνε. Μπράβο Βελίνα, λοιπόν να καλυσπηρίσω εδώ πέρα και τους ακρότες μας τι... Στο τσάτα έχουμε ήδη την παρέα μας, η Αστραδανή είναι εδώ και μας ακούει Να καλύψω και την Νίνα η οποία μας ακούει και αυτή από τον εξώστη Και φυσικά την Έλληνα που δεν χάνει καμία εκπομπή Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα Για να δούμε τι ακούνε τα εννιά χρονα σήμερα wanted to fame, but not to cover a newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone the public, excuse me. For wanting my cake, and need it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I'm loosey, but it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew ink. Woo! Hit the lottery, ooh, wee, But with what I gave up to getting was bittersweet. It was like winning a used me. finally cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is kooky, but I'm actually weirder than you think, cause I'm, I'm friends with the. of a poet but i know somebody once told me to seize the moment and don't squander it because you never know when it all could be over all. so i keep conjuring sometimes i wonder where these thoughts wander yeah pondering do you want there's no one if you're losing your mind the it i think you would wander wandering off down yonder and stumble on the depth and Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice of my head's saying, don't shoot the messenger, I'm just I'm friends, friends with the-, the One day that I walk amongst you a regular civilian, but until then drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm take it back to the days that I get on a tray track, give every kid who got played that, pump the villain and shit to say back to the kids who played 'em. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates that's great, it's payback, Russell Wilson falling way back in the trap, turn nothing into something still can make that, straw in the gold jump I will spin, skin in a haystack,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 Αυτό ήταν το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα Ευλήνη να θα μας πεις και ο κομμάτι ακούσαμε Είναι το κομμάτι Μάνστερ της Ριάννα ναι. το αγαπημένο τραγούδι ναι. της φίλης μου της Μαρίας Μάλιστα Άρα λοιπόν ε, η φίλης η Μαρία ακούει η Ριάννα έτσι ναι. Είμαστε σε συνεργασία με τη Ριάννα να πω για να είμαστε και σωστοί στον αέρα έτσι δεν είναι ναι. Λοιπόν, να καλυσπηρήσω και την Έμι, τη δικιά μας Έμι, την Ευμορφία, η οποία κάνει την εκπομπή Rock Απόπηρες. Πλέον έχουμε καθιερώσει τη Δευτέρα του Rock. Η Έμι είναι 4 με 6 και 6, 6 είναι ο Πέτρος με το lift Rock και φυσικά η Έμι επειδή δεν χορταίνει το Rock μας έχει και μια ωραία εκπομπή την Τετάρτη πάλι την ίδια ώρα, 4 με 6. Να καλυσπηρήσω ναι, και την Ευαγγελία Σακελαρίου που μας ε, ακούει και αυτή από τον εξώστη. Για να συνεχίσουμε όμως με το θέμα μας που είναι τα βιβλία που διαβάζουν τα παιδιά σήμερα. Ευελίνα, να σε ρωτήσω, ε, εσύ πότε ξεκίνησες να διαβάζεις? Ε, ξεκίνησα λίγο πριν από την πρώτη δημοτικού με ένα απλό βιβλιαράκι μικρό, το λούκουλο... Από τον Ευγαίνη Τριβιζά. Μάλιστα. Μικρό και απλό λούκλος από τον Ευγένιο Τριβιζά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ δυναμική αρχή θα έλεγα. Και να σε ρωτήσω, ε, σου αρέσαν πάντοτε τα βιβλία και τα παραμύθια. Ναι, πάντοτε. Γιατί από όταν ήμουν μικρή πριν πέσει και ύπνο ο μπαμπάς μου μου διάβαζε κάθε φορά από μια ιστοριούλα. <laughs> ναι και όχι μόνο μία έτσι, πολλές φορές και πολλές φορές την ίδια ιστορία βέβαια τα, το καλό με τα παιδικά βιβλία σήμερα αγαπητοί ακροτέ, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ποικιλία από παραμυθάκια ε, παλιά όταν ήμασταν εμείς, τουλάχιστον περισσότεροι από εμάς, μικροί ήταν πολύ πιο περιορισμένη η ποικιλία. υπήρχαν κάποια παραμύθια και τα οποία ανακυκλώνονταν. Μετά να εμφανίζονται πιο εξειδικευμένα παραμύθια για όλες τις ηλικίες από βρέφη μέχρι το παιδί να μάθει να διαβάζει. Ε, θυμάσαι κάποια από αυτά τα παραμύθια που σου διάβαζαν μικρή πριν μάθεις να διαβάζεις. Ε, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι τα βιβλία, δηλαδή mm -hmm. ήταν τις Disney, με mm. ιστορίες από κάθε ημερομηνία της μέρας, Μάλιστα. με τις εποχές. Αυτά. Και ε, δεν θυμάσαι και άλλα τα άλλα μετά. Ανέ, τρεμάκια. θυμάμαι που είχαμε την Αλίκη, τον Ντάμποφ. Μάλιστα, κλασικά παραμύθια της Disney και βέβαια θα μου πεις εδώ ε, πώς συνδέονται, σαφώς και συνδέονται όλα αυτά με τις, ε, ε, με τις άλλες παραστάσεις που έχουν τα παιδιά. Γιατί μην ξεχνάμε ένα πολύ μεγαλός παράγοντας πλέον στην διαπαιδαγώγηση να το πούμε. Των παιδιών είναι η τηλεόραση. Βελγίνα, ναι, σαν σου αρέσει τηλεόραση. Ε, ναι. <laughs> ε, ναι. Κλασικά. Μην τρέψω σε όλα τα παιδάκια. Αρέσει τηλεόραση και σε του μεγάλους αρέσει. Και γενικά mm. μου αρέσει να διαβάζω το βιβλίο και μετά να βλέπω την αντίστοιχη ταινία ή το αντίθετο. Α, yeah, πάρα πολύ ωραία συντοπέ. Μένει αναγνώστηρη από μικρή λοιπόν η βιβλιακή πράγματα έτσι απο μικρη Βέβαια, βέβαια πράγματι ετσι γονείς ανησυχούν και αρκετοί κατηγορούν την... Εμπαρευματοποίηση, να το πούμε έτσι. Γιατί βλέπετε ε, βγαίνει βιβλίο για παιδάκια, υπάρχει αντίστοιχη παιδική σειρά ή ταινία στην τηλεόραση και από κοντά όλο το εμπόρευμα, να το πω έτσι, που πηγαίνει από κοντά. Δηλαδή κούκλε, Εβελίνε υπάρχουν κούκλε από τι ταινίε και από τα βιβλία. Φυσικά και υπάρχουν. Ακριβώ εσύ έχει κούκλε. Άπειρε! <laughs> Μ' αρέσει που το παραδέχεται όμω. Εντάξει, το παιχνίδι όμω είναι απαραίτητο για τα παιδιά. Μην το ξεχνάμε και για τους μεγαλούς είναι απαραίτητο. Μην το, Μην το υποτιμούμε το παιχνίδι. Και ειδικά για τα παιδιά αυξάνει τη δημιουργικότητά του. Ε, και κυρίω έχω googles. Μπάρμπι από όλε τι ταινίε. Κατάλαβα. Ε, οι φίλοι σου έχουν googles ή μόνο. Έχουν κούκλε, αλλά δεν ασχολούνται όλα τα 9 χρόνια με τα ίδια. Δηλαδή, οι άλλοι παίρνουν πόσα να το πω, άλλα παιχνίδια, άλλοι λέγονται πλέμον πίλα, άλλοι, άλλοι mm -hmm. κούκλε. Μάλιστα, και εσύ έχει μόνο κούκλε, ή. Εγώ έχω, έχω τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και από βιλία, εσύ φαντάζομαι διαβάζει και τα πάντα, έτσι δεν ναι. είναι. Ναι, ναι. Ε? Ωραία. Νομίζω όμω ε, ότι μπορούμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι σε αυτή τη φάση. Ε, Έτσι, όχι, είναι... βασικά όχι. θέλω να προσθέσω κάτι. Α, ότι το αγαπημένο τραγούδι της φίλης μου της Μαρίας... Α, η Μαρία που διάλεξε το προηγούμενο το... τραγούδι. Ναι, το ναι, προηγούμενο μου. τραγούδι είναι το... «Πού πήγε το φεγγάρι απόψε της Βούλας Μάστορη». Μάλιστα, το «Πού πήγε το φεγγάρι απόψε της Βούλας Μάστορη». Ε, είναι το αγαπημένο της βιβλίο αυτό? Ναι. Να σου πω κάτι ρώτες, μάλλον το έχει διαβάσει μόνη της, γιατί ναι. έτσι δεν του το έχουν διαβάσει οι γονείς της. Φυσικά και δεν διαβάσει όχι, μόνη της. Όχι, Τα και όχι. Της. Τώρα είμαστε μεγάλε. δεν <Τι> μας ναι. διαβάζουν οι άλλοι, έτσι δεν είναι. Ναι. <laughs> τι να κάνουμε και φυσικά εδώ στο chat η Έμι μας λέει ότι το δικό της αγαπημένο βιβλίο ήταν ο μικρός πρίγκιπας α, α, ναι, α, το ναι το έχω κουστά θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή θα το πούμε κι αυτό. και αυτό το, το έχει διαβάσει εσύ όχι ε, ακόμη όχι αλλά το έχει διαβάσει εσύ και εγώ και... το έχω διαβάσει και ναι. στον στην Ete 1 είχε μια αντίστοιχη σειρά το μικρό πρίγκιπα mm. με τι περιπέτειε. Πράγματι, πράγματι. Πάρα πολύ ωραία. Το μικρό πρίγκιπα ίσω τον διαβάσει κάποια στιγμή. Θα αλλά... το, το διαβάσω ε... σίγουρα. Κάποια στιγμή. Είναι ναι. ένα πολύ γνωστό βιβλίο. Πράγματι. Είναι από τα πιο γνωστά βιβλία. Βέβαια, ε, όπω έχω πει και άλλε φορέ, δεν ξέρω για παιδιά, για μεγάλου πάντε. Μπορούν ευχάριστα να διαβάσουν τα παιδιά. Αν και αλληγορικά μπορούν πάρα πολλά να δουν να αποκομίσουν αυτό και οι μεγάλοι. Για πες μα, Βελήνια, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, Το Dernier Dance τη Sindilla. Τη Sindilla, και ποιο το διάλεξε αυτό το τραγούδι, ε? Ε, Το διάλεξε η Βαγιά και η ίνα. Η Βαγιά και Να, λοιπόν, θα του το αφιερώσει, Ναι. Για πες. Το αφιερώνω στη Βάκη και στην Ήννα. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά όποιος μας ακούει, πολλές καλησπέρας στο σχολείο της Ευελίνας. Όναι. Oh, που είναι, ποιο σχολείο είναι? Το πέμπτο Δημοτικό Σχολείο, Πρέβεζες. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Δεωνία Ντάνς από την Ήντιλα. ma douce souffrance Pourquoi s'acharner tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par rouge Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence Από την ντιλά. Πώ και η Βέληνα? Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. να ρωτήσω κάτι, Εβελίνα, Αυτά τα τραγούδια, εσεί τα εννιά χρόνια το πούμε έτσι, από πού τα βρίσκετε, Πού ακούτε μουσική, εσεί. Κυρίως ακούμε στο YouTube και στο διαδίκτυο. Μάλιστα, βλέπετε η νέα γενιά είναι του διαδικτύου περισσότερο. Θα ψάχνετε και τα βρίσκετε στο διαδίκτυο. Μάλιστα, μάλιστα. Η ραδιόφωνο ακούει καθόλου η παρέα σου. Μ, δεν το νομίζω, γιατί στο mm. ραδιόφωνο δεν ξέρεις τι θα παίξει, πιο τραγούδι. Α, και εμείς προτιμούμε τις πιο εύκολες Πηγέ τραγουδιών ε, το πληροφοριών. Κατάλαβα, χωριών. κατάλαβα. Έλλειψη προγράμματο, κάτι που έχει λύσει από τα. Ναι. Ε, η τηλεόραση το έχει λυμμένο τώρα με τα ηλεκτρονικά προγράμματα, αλλά από ό,τι βλέπω, η συγκυπέρια ε, έχει χώρο ανάπτυξη στο δικό μα το διαδικτυακό ραδιόφωνο Άναι, και... και επίσης θυμήθηκα κάτι ότι mm -hmm. και στην τηλεόραση παίζει πολλά τραγούδια ah. στα διαλύματα από τις σειρέ. Μάλιστα εμπόκει αυτό όντως από... είτε από διαφημίσεις με ξεχνάμε πόσα τραγούδια έγιναν γνωστά στο... όχι μόνο στο Παναλλήνιο αλλά και παγκοσμίως από διαφημίσεις τις οποίες ε, πρωταγωνίστησαν και στη συνέχεια έγιναν ε, επιτυχία Ίσως κάποτε δεν θα πρέπει, είσαι κάποια κομπή, δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος παραγωγός ήδη κάνει αφιέρωμα σε αυτά. Ε, και κυρίως εγώ που έχω τα ακούω περισσότερες στο Νικελόντεων, που έχει μια σειρά, το Music Box, που εκεί βάζει πάρα πολλά τραγούδια και γενικά. Μάλιστα, τραγούδια για παιδιά, προσοδοσμές Παιδικές, αφηβικές ναι. ηλικίες, μάλιστα. Mm. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά πρέπει να ακούμε και άλλα τραγούδια, όχι μόνο αυτά που μας δείχνουν ναι. έτοιμα από την τηλεόραση. Έτσι, ξέρω, μ. ναι. Έτσι, να αλλά τα περισσότερα τα γνωρίσαμε από εκεί και τα βρήκαμε. Τα περισσότερα σύγχρονα τραγούδια. Τα σύγχρονα, ναι. Μάλιστα, μάλιστα και τραγούδια, να ρωτήσω κάτι, ε, γενικότερα τραγούδια άλλα ε, ακούς, Εκτό από αυτά δηλαδή που βλέπεις στο ράδιο. Ναι, φυσικά ακούω κι άλλα. Αλλά... Πολύ ωραία, μάλιστα. Για να γυρίσουμε όμως τα βιβλία έτσι, γιατί εκπομπή είναι πρωτίστως mm. για τα βιβλία. Λοιπόν, έχω ε, να πω τώρα. ότι mm. ναι? το αγαπημένο βιβλίο της Βάγιας που αφιέρωσα το τραγούδι, και της Ήνας ε, mm. αλλά καταρχάς με τη Βάγια να... το αγαπημένο mm. της βιβλίο είναι ο μάγος πότε πότε και το χαμένο ποτέ της Λίνα ε, της Λίνας Μουσιώτη ναι. Α, ναι. της Λίνας Μουσιώτη και τη ναι. Ήνας είναι mm -hmm. η αδελφή της αδελφής της αδελφής μου της Ανθούλας Αθανασιάδου. Αθανασιάδου. Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο δεν ξέρω πώ πώς το έχετε υπόψη σας. Έτυχε να, το, να διαβάσω την περίληψή του και φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερο... Ναι. Mm. Το έχει στην βιβλιοθήκη του σχολείου μα. Α, το έχει τη βιβλιοθήκη του σχολείου, πάρα πολύ. Ναι. Α, ένα θέμα που, το οποίο θα σε ρωτούσα, αλλά με πρόλαβε. Έχει βιβλιοθήκη λοιπόν το σχολείο, σας, να. Ε? Ναι, και κάθε τρίτη μπορούμε η δικιά μα τάξη, η τετάρτη να πηγαίνει mm. να παίρνει βιβλία. Μάλιστα. Και υπάρχουν μέρε για διάθεση. Ναι, κάθε με συγκεκριμένε mm. μέρε για κάθε τάξη. Μάλιστα. Για να μην γίνεται το μεγάλο το μπερδέμε και πηγαίνουν όλοι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ε, ε, και ποιος τη διαχειρίζει τη βιβλιοθήκη, είναι κάποιος δάσκαλος ή έχετε... Ε, ναι, είναι συγκεκριμένοι δάσκαλοι. Α, μάλιστα, να δηλαδή... Ναι, δάσκαλοι το οργανώνουν αυτό, δεν έχετε βιβλιοδικάριο ή κάτι τέτοιο όχι. Όχι, όχι. όχι. Είναι mm -hmm. σε ένα ντουλάπι, mm -hmm. πάρα πολλά βιβλία, που εκεί πηγαίνουμε, ο δάσκαλος επιστρέφουμε το βιβλίο που έχουμε πέρα από την προηγούμενη φορά και παίρνουμε ένα άλλο mm. και ο δάσκαλος το σημειώνει αυτό για να δει αν θα το επιστρέψουμε και γενικά έχει ένα πρόγραμμα που Μάλιστα. το κάνει να δουλεύει. Πάρα πολύ καλό αυτό. Και να ρωτήσω κάτι, τα ε? παιδιά την αξιοποιούν τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Την αξιοποιούν, ναι. Ε, Πηγαίνουν παιδιά και διαβάζουν πολλά βιβλία. Mm -hmm. Μάλιστα. Εσύ έχει πάρει πολλά από τη βιβλιοθήκη, ή δεν. Ναι, έχω πάρει πέρσι. Mm -hmm. Αλλά φέτο, επειδή μου έχουν μαζευτεί πολλά βιβλία, δεν παίρνω, αλλιώ θα έπαιρνα. Φανταζόμαι. Αλλά... Ναι, <σταλώς> ναι, έχω πάρα πολλά βιβλία. Η βιβλία δεν ξέρω να τα έχετε καταλάβει αλλά έχει βιβλιοφιλούς γονείς επομένως δεν προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν να τις λείψουν ε, τα βιβλία. Ναι. Ε, Πάντως και είναι καλό που ακούω ότι τα παιδιά έχουν, ένα, έχουν ενδιαφέρον, πάνε και αθανίζονται. Ε, να ρωτήσω κάτι, στην βιβλιοθήκη του σχολείου βρίσκεται ε, έτσι, πιο σύγχρονα βιβλία ή έχουν μόνο παλιά. Όχι, αυτό, βρίσκουμε και σύγχρονα αλλά... Ναι, τα έχουν χωρισμένα σε... σε, πώς να το πω... Θεματικές. Θεματικά, ναι. Α, τα, τα έχουν χωρισμένα θεματικά. Ε, ε, ωραία. Χαίρομαι που υπάρχει το αντίστοιχο μεράκι στη σχολή και βλέπετε, τα παιδιά ανταποκρίνονται και να τους δώσουμε εμείς τα κατάλληλα ερεθίσματα. Ε, μπράβο, Βελίνα. Ε, και να ρωτήσω κάτι. Ε, εσύ άλλε βιβλιοθήκης εκτός από βιβλιοθήκη του σχολείου σου, ξέρεις... Ε, ναι, ε, γενικά στην πόλη. Ε, στην πόλη, ναι. Α, ναι. Ξέρω, Ξέρω την <συσχελίδι> δημο... Δημοτική βιβλιοθήκη mm, που μάλιστα. έχω πάρει και από εκεί έχω δανειστεί βιβλία à, και τα γαμένη. έχω διαβάσει Πολύ ωραία, άρα βλέπετε είναι θέμα ρεθίσματος ε, μήπως όμως πρώτα να βάλουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά να πούμε για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τις δράσεις της ναι. Τι θα ακούσουμε τώρα ε, Τώρα θα ακούσουμε το Ουάκα waka, waka της Ακύρα που είναι το αγαπημένο τραγούδι της Παρασκευής και της Ευαγγελίας Μάλιστα καλησπέρα λοιπόν στην Παρασκευή και στην Ευαγγελία για να ακούσουμε για σας λοιπόν τις Σακύρα στο Waka, Waka. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up. Oh oh, and if you fall, get up. Eh time eh. and time and time again, 'cause this is Africa. Time for Africa. Africa. Άκουσα λοιπόν τη Σακύρα στο Βουάκα γουάκα Wacka και από ό,τι βλέπω εδώ είναι δημοφιλή τη Σακύρα την τάξη, έτσι δεν είναι Βελίνα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να καλησπίσουμε εδώ και τη Μαρίτα η οποία έχει και αυτή φυσικά είναι παραγωγός στο Radio Music Heaven και η εκπομπή τη ε, πάντοτε μας κρατάει πάρα πολύ ευχάριστα παρέα, έτσι έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι και ελπίζουμε και αυτή. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Music Heaven, αυτό το Κυριακάτι Απόγευμα μαζί μας είναι η Βελίνα, μαθήτρια της Τετάρτης Δημοτικού και ανέλαβε να μας διαφωτίσει τι συμβαίνει στο παιδικό βιβλίο σήμερα και, έκανε και τις μουσικές της επιλογές όχι μόνη τη με την παρέα της φυσικά και έτσι λοιπόν σήμερα θα δούμε τι διαβάζουν και τι ακούνε τα εννιά χρονά Θέλω να πω το αγαπημένο βιβλίο της Παρασκευής που διάλεξε και το τραγούδι που διάλεξε ναι μαζί με την Ευαγγελία αλλά τη Παρασκευής πρώτα είναι ο μικρός πρίγκιπας του συγγραφέα προηγουμένως λέγαμε για το μικρό πρίγκιπα του Αντουάντας Άνταξη περί ναι. Ε, και το αγαπημένο βιβλίο της Ευαγγελία mm -hmm. είναι το «Ένα τριαντάφυλλο και τη δασκάλα μου» της Ιωάννης Μπαμπέτα. Α, ένα τριάνταφιλο και τη δασκάλα μου. Πάρα πολύ μου όμορφο. Μου είπα ότι mm -hmm. ήταν, το διάβασε πάρα πολλές φορές. Θα άρεσε πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και για να ρωτήσω, υποθέτω ότι την αγαπάτε τη δασκάλα σας. Ναι, την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο, λοιπόν, και ελπίζω να είστε στο στην συντάξεις, να τη διευκολύνετε λίγο, έτσι δεν είναι. Προσπαθούμε, να <αλλά> κάνουμε και τις ανταξίες. Κάντε τις ανταξίες όπως όλα τα παιδιά. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε όμως την κουβέντα, προηγουμένως είπαμε για τη βιβλιοθήκη του σχολείου Σεβελίνα και είπαμε ότι υπάρχει και δημοτική βιβλιοθήκη εδώ στην Πρέφαζο που έχει και παιδικά και παίρνεις και από εκεί είσαι και εκεί μέλο όπως λέμε στη βιβλιοθήκη. Ναι. Mm -hmm. ε, όμως η Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που βάζει τα βιβλία. Mm -hmm. Δηλαδή τα έχει ανακατεμένα και δεν μας τα διευκολύνει αυτό. Μάλιστα. Στην ουσία αγαπητοί ακροατές θα λέγαμε ότι... Το, να το πούμε λίγο αλλιώ, οι βιβλιοθήκες γενικά έχουν συστήματα που βάζουν τα βιβλία, τα συνδικάτα. Αλλά όχι ταξινό... πολύ εύκολο για τα παιδιά να το καταλάβουν. Ε, είδατε, δεν ξέρω πόσοι από εσά είστε βιβλιοθήκοι και μα ακούτε, αλλά μήπω ε, θα έπρεπε να ακούμε περισσότερο του μικρού αναγνώστε. Ναι, ένα απόλυτα ορθολογικό θα λέγαμε σύστημα ταξινόμηση που να διευκολύνει το έργο το δικό μα, είναι ένα απόλυτα κατανοητό από μεγάλου, δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο ή θα συγκινεί ε, τα παιδιά. Να, λοιπόν, food for thought, που λένε η Αγγλή τροφή για σκέψη. Έτσι, δεν είναι Βελίνα. Ναι. Επίσης, θέλω να προσθέσω τη βιβλιοθήκη. Τα καλοκαίρια έχει διάφορες δράσεις. Ναι. Να πω εδώ, πριν συνεχίσει η Βελίνα, ότι συμμετέχει η βιβλιοθήκη τα τελευταία χρόνια τακτικά στο πρόγραμμα Future Library και κάνουν πάρα πολλές δράσεις ε, για παιδιά. Για πέσουμε σε εμπειρία. Σου, από αυτέ τις δράσεις καταρχάς ε, αυτές τις δράσεις ε, πάνε άλλα παιδιά της ηλικία σου τις παρακολουθούν ναι πάνε και πάνε και μεγαλύτερα παιδιά αλλά mm. τα έχουν χωρίσει ανά Σε... για το Φορ. πόσο εύκολο είναι Μάλιστα. για το κάθε παιδί την κάθε ηλικία Mm -hmm. Για πες μας λοιπόν τη δικιά σου εμπειρία Την εμπειρία της δικιάς σου δικιά μου εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία Αυτές οι δράσεις mm -hmm. σου θυμίσαν πράγματα την πρώτη χρονιά που είχα mm -hmm. πάει Κάναμε δράσεις για την Οδύσσια mm -hmm. Και είχαμε ίσο. φτιάξει και διάφορα, διάφορες κατασκευές Είχαμε φτιάξει και το μεγάλο το άλογο Πώς το λένε, το θυμάσαι ε, Μας... ε, δεν το θυμάστε την ιστορία, όχι. όχι. Το δούριο ύπο. Ναι, το δούριο ύπο. Είχαμε φτιάξει και κάτι σπιτάκι από χορτών που είχαν <laughs> τα, ε, τα διάφορα τέτοια από την Οδύση, τι περιπέτειες Του περιπέτειε τη Είχαμε, ας πούμε, του λοτού, του γίγαντες Του κύκλου, συγγνώμη. Και έτσι. Την Οδύσσια την έχεις διαβάσει? Ναι, την έχω διαβάσει, αλλά κυρίως mm -hmm. την είχα διαβάσει. Την είχα εγώ, μου την είχε διαβάσει ο μπαμπάς μου όταν ήμουνα μικρούλα και επιπλέον την έκανε πανάληψη και πέρυσι στην ιστορία. Μάλιστα, αλλά θέλει μια ακόμα πανάληψη για να θυμηθεί το δουλειο, είπα, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει. Είδατε, δεν διαβάζει αυτό ο πατέρας. Αλλά έτσι κάνουμε, φτιάχνουμε μικρούς αε, αναγνώστες με συνείδηση, Βελίνα. <σχελίδε> ναι. Μόνο μπαμπάς, η μαμά δεν σου διαβάζει τίποτα. Όχι, και η μαμά μου διάβαζε μερικές φορές Α, από το Να μην την ξεχνάμε τη Μανούλα, mm -hmm. δεν είναι σωστό, ε, δεν καθόλου. είναι. Καθόλου. Μπράβο Ευελίνα. Ε, οι φίλες σου έρχονται σε αυτές τις δράσεις της βιβλιοθήκης. Ε, από το σχολείο μου. Όχι και πολλά παιδιά, αλλά άλλα παιδιά που γνωρίζω από χορό, από δραστηριότητες, Ερχόταν και βέβαια... Ε, mm -hmm. Καλό μου έκανε που δεν έρχονταν πολλά παιδιά που τα γνώριζα γιατί έκανα νέε φιλίε. Μάλιστα, δεν το, είχα, δεν το είχα σκεφτεί εγώ Δηλαδή και σε είναι αυτό. και μια αιτία για φιλίες μια, μια ευκαιρία για ναι, νέες φιλίες Μια ευκαιρία Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Αυτό είναι ευχάριστο Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ε, γενικά τα παιδιά σήμερα σε αυτή την ηλικία έχουν. Υπάρχουν πολλέ υποχρεώσει, ε, όλο και κάποια εξωσχολική εκτό από τα απαραίτητα πλέον, δηλαδή είμαστε στην ηλικία ε, που έχουμε Αγγλικά, βρήκα τι άλλο. έχεις, αγγλικά έχεις σίγουρα. Αγγλικά έχω σίγουρα, γερμανικά επίσης κάνω. Mm -hmm. Κάνω πιάνο, θεωρία, solfès και όλα μάλιστα. αυτά τα κάνω με τη μαμά μου. Α μάλιστα παραγωγήρα. Και μου διευκολύνει πολύ αυτό. Μάλιστα. Γιατί επίσης μαθαίνω τρεις χορούς και έχω 7 ώρες την εβδομάδα. Κάνω μοντέρνο, latin και μπαλέτο. Ναι, ε, είδατε πώ υποχρέωση. Και character βέβαια. Και, ναι που ε, είναι ναι. το μπαλέτο ε, ε, ελπίζω οι πιο καταρτισμένοι να καταλαβαίνετε αλλά ε, έχουμε πολλέ υποχρώσεις τα παιδιά ναι. σήμερα έτσι δεν είναι και έτσι αυτό με διευκολύνει που μου το κάνει η μαμά γιατί δεν έχουμε πρόβλημα σαν άλλα παιδιά με τα φροντιστήρια mm, να, τρέχουμε, ναι, να με... τρέχουμε από εδώ και από εκεί και mm. θα ήταν πάρα πολύ άσχημο δηλαδή να μην είχα χρόνο από τα φροντιστήρια να μην μπορώ να πηγαίνω το χώρο που θέλω ήταν πολύ άσχημο για κάθε παιδί δεν το λέω μόνο για μένα έτσι έχουν και το παιδί δικαίωμα στο παιχνίδι. Και Προλογάνε... στο χώρο. Ε, καλά, στο χώρο εντάξει. εντάξει. <laughs> Μάλλον σου αρέσει πολύ ο χώρο, έτσι δεν είναι. Όντως, όντως. και το τραγούδι. Ο χώρο και το τραγούδι, μάλιστα. Χώρα. Τέλεια, τέλεια. Αλλά είναι βασικό να βρίσκουμε χρόνο τα παιδιά και να παίζουν. Και να παίζουν και, και να και διαβάζουν. Και να διαβάζουν. Εσύ πότε προλαβαίνει να διαβάσει. Εγώ. Συνήθως δεν είμαι τύπος που διαβάζει την ημέρα Άρα. Διαβάζω κατά το βράδυ πριν πέσω για ύπνο Με διευκολύνει πολύ Α, μάλιστα διαβάζουμε λίγο το βιβλίο μέσα ξεπλωμένη Γιατί διαβάζω mm -hmm. σελίδες συνεχίζ... Και συνεχίζω το βιβλίο μου Αλλά και τα μάτια μου έτσι διαβάζουν Μου μένει και κάτι και επιπλέον κουράζονται Και θέλω να πέσουν για ύπνο Και μάλιστα. είναι πολύ ωραίο Μάλιστα. Αλλά συνήθω συνήθως, μένω μέχρι αργά να το διαβάζω, γιατί α... δεν αντέχω να το παρατήσω. Έτσι δεν μπορώ, όταν... έχω κόλλημα. Έτσι, όταν έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο εσύ, πολλοί κόσμοι. Όταν έχει oh, ενδιαφέρον ένα βιβλίο, βλέπετε κρατάει άνετα ένα, ένα παιδί. Το θέμα είναι να βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλίο κάθε φορά για το παιδί ναι. και να μην πιέζουμε τα παιδιά να διαβάζουν τα βιβλία που εμεί. Ε, θέλουμε ή εμείς θεωρούμε κατάλληλα πρέπει, το παιδί η σχέση του με το βιβλίο είναι να τυχθεί ε, πώς να το πω, φυσικά ε, χωρίς πίεση, γιατί αν το παιδί σε αυτό το λίγο ελεύθερο χρόνο που του μένει το επιβάλλουμε ένα βιβλίο που δεν είναι ενδιαφέρον τότε στο τέλος θα βαρεθεί το διάβασμα. Το παιδί θα συγχαθεί το διάβασμα έτσι. <laughs> Καλό είναι να αφήνουμε τα παιδιά να διαλέγουν το δικό τους βιβλίο, το δικό τους δουγούστο του βιβλίου. Μάλιστα. Δηλαδή α πούμε εγώ εμένα ποτέ δεν με πιέσατε να, να διαβάζω μόνο ας πούμε φανταστικά βιβλία. Πότε δεν με πιέσατε. Εγώ διάλεξα το βιβλίο που ήθελα και από τότε μου άρεσαν πολύ οι περιπέτειες πάρα πολύ ωραία, αλλά θα πούμε μετά για τα βιβλία ναι, ε, που διαβάζεις πάρα πολύ ωραία να καλησπερίσω και τον Κώστα που άλλος παραγωγός φυσικά του σταθμού μας που είναι στην παρέα μας και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα, έτσι ναι. δεν είναι αυτό το τραγούδι θέλω σίγουρα <laughs> να το πω, λοιπόν είναι της Ariana Grande το Break Free το αγαπημένο τραγούδι τη Σταματείας και το δικό μου φυσικά Μάλιστα. Και νομίζω με τις τη φίλης από πολύ παλιά το... Ναι, από τον Υπιαγωγείο. Τον Υπιαγωγείο, μάλιστα. Και α... έχουμε α... περίπου τα ίδια χούστα Α, πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν για τη σταματή... και την ευελήνα να ακούσουμε το Break Free της... Αριάνα, Αριάνα. Γκράντε. What you prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to... Up okay, to Ήτανε η Αριάνα Grande στο Break Free. Ομολογώ πως την Αριάννα Γκράντε δεν την ήξερα εγώ. Η Βελίνα μου την έμαθα. Δεν είναι Βελίνα. Ναι, την έμαθα από μία σειρά του νοικιολόταν πάλι. Ναι. <laughs> <laughs> και άκουσα μερικά τραγούδια <laughs> της. Disney στην σειρά. αρχή mm. άκουσα το Right There. Και ενδιαφέρθηκα για την Αριάνα Γκράντε και το έψαξα. Μάλιστα. Και βρήκα το Right There και βρήκα και μερικά άλλα τραγούδια. Αλλά στην αρχή. Δεν μου πολύ έκανε ενδιαφέρον, αλλά όταν πάτησα το τέτοιο, το, το break free, mm -hmm. το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, όπω και το problem, problem που θα το ακούσουμε σε μερικά... Σε μερικ... Σε λίγο. Καλά, αν προλάβουμε, θα το ναι. ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα, και, ε, εντυπωσιάστηκα και εγώ από το βιντεοκλίπ. Ε, Πέτρο, αν μας ακούς, σου συστήνω ανεπιφυλακτά να δεις τα βιντεοκλίπ της ε, Αριάννα Γκράντε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε όμως με τα, τα βιβλία μας. Ε, βλέπω... Εδώ πέρα τι έχουμε για τη σταματία. Το αγαπημένο βιβλίο τις σταματίες είναι η τεμπελοχελώνα, τεμπελοχελώνα. της mm. λίτσας ψαράφτη. Της λίτσας ψαράφτη, η τεμπελοχελώνα λοιπόν. Μάλιστα δεν πιστεύω να είναι τεμπέλα η σταματία. Όχι, φυσικά και όχι, Άχι, κάνει ένα όργανε ρυθμική, είναι πολύ ευλίγιστη, είναι πάρα πολύ καλή κόπελα. Μπράβο. Και θέλω επίση mm -hmm. να δώσω χαιρετίσματα ναι. στις αδερφές της, Μάλιστα. την Ξένια και τη Δήμητρα. Μμ. Βέβαια αυτέ είναι μεγαλύτερες. Ναι, είναι μεγαλύτερες. Η Δήμητρα πάει έκτη και ξαναγυμνάσιο. Oh. Ναι, ναι, είναι μεγαλύτερες ναι. ναι, αλλά θέλω να δώσω χαιρετίσματα Έτσι. Αν με ακούνε Γεια σου πολύ... ξέν γεια σου Δημήτρα <laughs> Πάρα πολύ ωραία Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στο θέμα βιβλία Λοιπόν, μια πε μας ε, Ευελίνα καταρχάς ε, Επειδή ε, κάτι ρωτήσαν εδώ πέρα Είναι η πρώτη φορά που κάνεις ραδιόφωνο? Όχι mm -hmm. Είχα κάνει και μια φορά μικρούλα στο. Energy. Ναι σε ένα τοπικό σταθμό εδώ που έχουμε ναι. ε, Μια φίλη μας παραγωγός την είχε πάρει σωστή με είχε... Και... Καλέση, Ναι είχε καλέσει Μου είχε ζητήσει πληροφορίες δικές Μου την αρέσει να διαβάζω, τι ακούω έτσι, και τέτοια έτσι, λοιπόν είναι, πλέον αρχίζει και γίνεται έμπειρη παραγωγό τα ακούει μας αστά να <Defence> το Μασάλνα, ξέρετε, τον περιμένει λοιπόν έχει μια χαρά θα τα πας έτσι είναι καλό τα παιδιά και το συστήνω σε όλους τους γονεί που μας ακούνε. καλό τα παιδιά να έχουν πολυπίκυλε ε, παραστάσεις ε, και ειδικά ε, ε, εδώ στην... όσοι είσαστε από παρχία που δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ε, πως το πω Ευκαιρίες, πάρα πολλές δράσει για παιδιά, αδράξτε την παραμικρή ευκαιρία, εφεύρετε τρόπους ε, να κρατάτε το ενδιαφέρον των παιδιών. Όσο πιο πι πολυπίκυλε είναι οι, ε, οι δραστηριότητες και οι παραστάση που δίνουμε στα παιδιά, νομίζω τόσο καλύτερα είναι γι' αυτά. Συμφωνείς, Βελίνα? Ναι, σύμφωνα. Μάλιστα. Για πε μα τώρα, εσύ διαβάζει, είπαμε διαβάζει. Ναι, διαβάζω πάρα πολύ. Μα είπε η Βιλίνα προηγουμένω ότι το πρώτο βιβλίο που διάβασε μόνη τη ήταν ε... ο Λούκουλο Τρόιπη Κολομπίδε του Ευγέννη Τριβιζά. Σου άρεσε το βιβλίο αυτό. Μου άρεσε, ναι, ήταν πολύ αστείο. Α, ήταν πολύ αστείο. Και ετσι άρεσε άρχισε σιγά-σιγά η Βιλίνα να διαβάζει ναι. μόνη τη και ανάπτυξε το δικό τη. Και ο, επειδή ο Λούκουλο mm -hmm. ζούσε μια περιπέτεια. Ε, από τότε μου άρεσε να διαβάζω περιπέτειες, Μάλιστα. άρχισαν να μου αρέσουν οι περιπέτειες και ακόμα διαβάζω περιπέτειώδη βιβλία. Πάρα πολύ ωραία και έτσι σιγά σιγά θα έρθουν και τα άλλα βιβλία σε αυτή την ηλικία, εννοείται τα παιδιά... Α περιπέτειες θα διαβάσουν βιβλία, δηλαδή που μπορούν να σου κρατάνε το ενδιαφέρον με αυτά που γίνονται μέσα. Αργότερα, αν θυμάμαι και καλά από τα δικά μου τα χρόνια, αργότερα στην εφηβεία θα αρχίσει να ψάχνει το παιδί από μόνο του και διάφορα άλλα ε, πράγματα. Να ρωτήσω, επειδή βέβαια ολό... Ε, φυσικά κορίτσια είναι οι περισσότερε φίλε σου. Έτσι, τα χώρια τη τάξης σου διαβάζουν, ναι? Ε? ε, ναι, τελ. Ε, βασικά λίγα κόρια της τάξης μου, γιατί mm. την περισσότερη είναι ζωήρα. Ζωήρα, κατάλαβα. Έχουν άλλε δραστηριότητε. Ε. Ναι, έχουν πολλές δραστηριότητε γενικά τα κόρια. Και άντε και, να διαβάσουνε κάμια εικοσαριά βιβλία, α, αλλά... Δεν είναι και λίγα τα 20 βιβλία. Εντάξει, 10. <laughs> αλλά για παιδί μου τα γόρια... Ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα σπορτ. Α, μάλιστα. Και τα... όχι τόσο πολύ για το σπορτ. Κατάλαβα, και κατάλαβα. Μάλιστα. Τέλο mm. πάντων, σας απευστρέψουμε ε, mm. στα, στα βιβλία. Okay. Ε, για πες μα, μερικά από τα βιβλία που έχει διαβάσει και σου άρεσαν, για να ξεκινήσουμε. Ε, θα σα ε, mm. συστήσω τρει σειρέ σήμερα. Μάλιστα. Ε, οι δύο είναι πολύ γνωστές σειρές, αλλά η μία δεν πιστεύω ότι είναι πολύ γνωστή, αλλά εγώ Μάλιστα. την έχω διαβάσει. Μάλιστα. Για να ε, ξεκινήσουμε. Είναι οι Ανατριχεστικές Στορίες. Μάλιστα. Είναι βιβλία με του Edgar G. Hyde. Mm -hmm. ε, είναι βιβλία που έχουν περιπέτειες... Και έχουν του αριθμού ένα-δύο, αλλά δεν είναι ένα βιβλίο χωρισμένο. Είναι mm. διάφορε περιπέτειε. Ξα... Απλά σειρά... είναι λίγο τρομακτικέ, αλλά είναι ωραίε περιπετειώδει. Μάλιστα, δηλαδή έχουν να κάνουν με φαντάσματα, με βρικόλακε, με τέτοια πράγματα. Ναι, φα... Ακριβώ. Φαντάσματα, βρικόλακε. Μάλιστα, και έχουν μόνο περιπέτειε ή έχουν και στοιχεία μυστήριου μέσα. Ε, ναι έχουν και μυστήριο μπόλικο μάλιστα Μπόλικο μυστήριο έτσι Αλλά λοιπόν η σειρά ανατριχιαστικές ιστορίες έχει διαβάσει πολλά από αυτή τη σειρά Τα έχω διαβάσει όλα Είναι έξι βιβλία mm -hmm. Και τα έχω διαβάσει όλα Ναι και τα έχω διαβάσει όλα Αλλά περισσότερο Με τρόμαξε και εμένα σε το τέταρτο Προσέξτε, <laughs> Προσέξτε. Ε, Από μικρή <laughs> <laughs> <Είναι> ολόνο, <πολύ. laughs> Από μικρή στα βάσανα Δηλαδή με τα τρομακτικά βιβλία Δεν είναι όχι, ε? πάντα μου αρέσουν τα τρομακτικά Αλλά, ρε παιδί μου, δεν είναι βάσανο είναι, μιλάει για... μπορεί να είναι τρομακτικά <σχ> Αλλά ο, φέρνει τρόμο, περιπέτεια, μυστήριο Δηλαδή, αυτά τα βιβλία θε να τα διαβάσεις Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, Δεν είναι ότι επειδή είναι τρομακτικά, α, δεν το θέλω Θες παιδιά. να το διαβάσεις. Κατάλαβα. Συνδιαφέρει. ξεκινάμε με τις αντιμετριαστικές ιστορίες και πάμε σε Lovecraft. Τώρα πάμε σε μια πιο γνωστή σειρά. Για να την Το Detective Clues. Μάλιστα, γνωστή σειρά, υποθέτω, για τα παιδιά της ηλικία σου. Εγώ... Το κλούζ άρχισα να το διαβάζω το πρώτο βιβλίο mm -hmm. και μετά... Πότε άρχισε να διαβάζεις detective κλούζ σε ποια τάξη σου? Ε, δεν θυμάμαι πρώτη δημοτικού μάλλον, mm, μάλιστα. η Δευτέρα κάπου εκεί. Μεταξύ και, και, και Δευτέρα, λοιπόν. Ναι, διαβάζα, άρχισα να διαβάζω κλούζ και μετά το έφτασα μέχρι... Ό... Τα, δι, βασικά διάβαζα ένα κάθε μέρα. Ένα κάθε δηλαδή, μέρα. Δηλαδή και μια φορά είχε τύχει ένα μεσημέρι, είχα κάτι στο δωμάτιό μου και διάβασα δύο <overstya -ließen> <Christians> Άρα, και έτσι ως... τα τελείωσα γρήγορα και μετά βγήκανε και άλλα πολλά του κλούς και μετά βγαίνα και άλλα και άλλα και άλλα και όσα βιβλία έχουν βγει του κλούς μέχρι στιγμής τα έχω διαβάσει. Κατάλαβα, πραγματική βιβλιοφάγωση δηλαδή. Γιατί έτσι, είναι, είναι πάρα είναι... πολύ ωραίο ο Detective Clues. Είναι άρεσε, πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Και τι, τι μυστήρια, τι υποθέσεις αναλαμβάνει ο Detective Clues. Αναλαμβάνει διάφορες υποθέσεις. Το mm -hmm. έχουν μυστήριο. Και σε κάνει περίεργο να μάθεις. Α, τι γίνεται παρακάτω, ε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχει όμως ε, σαν τωρεις ανατροχηριστικές φατάζιες. Όχι, όχι, όχι. Δεν Δεν έχει κλούδος. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε κάθε κρίστη για παιδιά. Κάπως έτσι ξεκινάνε και τα παιδιά και Α, γνωρίζουν και το... Και μου θύμισες mm -hmm. και το συγγραφέα να πω. Α. Είναι ο Γύργεν Μπανσέρους. Και Γιίργεν μάλιστα, ιστορίε mm. του Detective Clues, λοιπόν. Μια υπόθεση για το Detective Clues. Συνόμιμη, μια υπόθεση για το Detective Clues. Τους συστήνεις δηλαδή σε όσα παιδιά τους αρέσει το ναι, μυστήριο. Ναι, τους σε όσα παιδιά τους αρέσει το μυστήριο και οι αστυνομικές Καις και τις ιστορίες. Και διδεκτιβικές ιστορίες. Μάλιστα, μάλιστα. Και να... τώρα πάμε Α, σε ένα να... πιο γνωστό βιβλίο. Να πάμε σε ένα πιο γνωστό ή να πάμε πρώτα σε ένα τραγούδι και μετά στο πιο γνωστό βιβλίο. Ε, βασικά επειδή τώρα το έχουμε κάνει σαν θέμα να τελειώσουμε Α, Εντάξει, ας πούμε ε, Είναι το ημερολόγιο ενός πασίκλα γνωστό σε όλου. Μάλιστα Το ημερολόγιο ενός πασίκλα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο μια πάρα πολύ ωραία σειρά που έχει βγάλει 8 βιβλία και τα έχω διαβάσει όλα και έχω και το φτιάξει ένα, ένα, το δικό σου βιβλίο είναι μια ωραία σειρά του Τζεφ Κίνι mm -hmm. που μιλάει για ένα παιδί τον Γκρέγ Χέφλι mm -hmm. που είναι ένας σπασίκλας κάπως έτσι Δηλαδή τι σημαίνει σπασίκλας, τι κάνει είναι σπασίκλας ε, ε, κάνει διάφορα πράγματα δηλαδή, δηλαδή... στο σχολείο το στο πασίκλας Μάλιστα Και τι άλλο κάνει ε, Και ο ίδιος έχει mm -hmm. έχει έχει φίλους που όχι και Καλού, δεν του λε και έχει και δύο αδέρφια. Mm -hmm, και τον πειράζουν τα αδέρφια του. Ε, το ένα είναι μικρό και ο άλλος ο μεγάλο είναι ικανό να το κάνει κεφαλοπλήρωμα, οπότε. Μάλιστα, δεν δύσκολα το και... περνάει αυτό το παιδί. Ναι, δύσκολα. Και αυτά τα 8 βιβλία με έχουν ενθουσιάσει. Δηλαδή, άρχισα λίγο να τα διαβάσω, mm -hmm. αλλά διάβασα μέχρι το έκτο και είπα, εντάξει, δεν βγαίνουν άλλα, αλλά. Πριν τελειώσω το έκτω mm -hmm. είχε βγει το 7 Μάλιστα. και το διάβασε και το 7 και τότε είπα ότι δεν θα βγουν άλλα εντάξει και τότε βγήκε το 8 και άντε να το πάρω. Και άντε να διαβάσουμε και Αλλά... το 8 έτσι. Όχι, ωραίο, ήταν ωραίο βασικά και μου άρεσε απλά παραξενεύτηκα που βγήκε κι άλλο απλά. Βγαίνουν στις σειρές, βγαίνουν <laughs> Ναι, όντως. Και υπάρχει και άλλη σειρά. Όπως και ο mm, Κλούς. Και, και υπάρχει και άλλη σειρά, το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης, το έχεις ακούσει? Ναι, το έχω ακούσει, έχω το το βιβλίο, αλλά δεν είμαι πολύ ενθουσίας έχω να πω, mm, είναι ούτε οι ξεν... ανύπαρκτες. Είναι και ξενέρωτες αυτά τα βιβλία. <laughs> όχι. Α, όχι. Okay. Απλά... Ε, την μια ξενέρο ξενέρωτης μιλάει για κορτσίστικα μυστικά, έτσι, πολλοί κορτσομπερδέματα mm -hmm. και τέτοια. Και δεν σε συγκινούν αυτά. Μπα, oh. δεν με συγκινούν. Oh. Αυτό γιατί... δεν ζεις live, εσύ, αυτά, ε? <laughs> <laughs> <�χα>. ε. Όχι, δεν με συγκινούν. Αλλά ο σπασίκλα mm -hmm. που μιλάει... Ε, βασικά, ήξερε ναι, ρωτή, δεν μου πολύ άρεσε επειδή, και οι ανυπέρκτε, επειδή μου λούσουν για μια ζωή, πώς να το πω, mm -hmm. και που ξέρει πω είναι η κορυξίστικη ζωή, απλά, ε, δεν είναι και τόσο ωραία κορτίστική ζωή, δηλαδή. Εντάξει. Δε... Αλλά ω Πασίκλα που μιλούσε για ένα, μια αγοριστική ζωή με πολλά κόμικ και. Αιγάσει καλύτερα. Ναι, μου αρέσει καλύτερα, καλύτερο το θέμα του. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει, υπάρχει κριτήριο. Αυτό το... δεν σημαίνει ότι τα κορίτσια και διαβάζουν αυτά που είναι για κορίτσια και τα αγόρια αυτά που είναι αγόρια έτσι δεν είναι. Ναι. Να. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Βεβαίως ότι Που δεν είναι τραγούδι. Γιατί? Ε, είναι, ε, πώς να το πω, μουσική. Ορχιστρικό. Είναι μια ωραία μουσική, ορχιστρικό. Ε, ναι. Που είναι το... Το Animals, το αγαπημένο τραγούδι της χαράς. Της χαράς λοιπόν. Έτσι λοιπόν και τη χαρά να ακούσουμε το Animals του Μάρτιν Γκάριξ. το Animals και ελπίζω να το άκουσε η χαρά. Μάλιστα. Ε, πολύ μπητά το τραγούδι χαρά δεν είναι? Ναι, όχι ακριβώ τραγούδι μουσική. οχιστρικό. Ε, Χωρευτικό. περίπτως, ναι. χορευτικό, χορευτικό. Χορευτικό, ε, Χορεύει η χαρά τη αρέσει? Ναι, τη αρέσει πολύ. Α, μάλιστα, μάλιστα. Και, ε, και τι βιβλίο σου είπε χαρά της ε, ε, μου είπε τη σειρά «Οι καλοκαιρινέ μου διακοπές». Mm. Ε, εδώ έχει πολλούς συγγραφείς το καλοκαιρινέ μου διακοπές», ναι. οπότε δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε. Και, ναι, έχει πολλούς συγγραφείς γενικά που έχουν γράψει αυτή τη σειρά. Μάλιστα. Είναι από τη... Όσοι ξέρετε, όσοι έχετε παιδιά ή ως το διερευνήστε, είναι μια σειρά ε, με βιβλία για το καλοκαίρι για να απασχολούνται παιδιά στι καλοκαινές τους διακοπές με ιστορίες μέσα μες, τα πρόλεξα, με τα πρόλεξαμε, με και ασκήσεις επαναλυτικές ίσως κάποιες ασκησούλες. Α, ναι, ναι, ναι. Έχει ασκησούλες, μάλιστα. Ναι, έχει και ασκησούλες. Ακόμα Δέκει. καλύτερα. Λοιπόν, έτσι και... Και εσύ έχεις μου φαίνεται κάνει... Ναι και έχω, έχω κάνει τέτοια βιβλία Απλά το mm -hmm. καλοκαίρι μου είναι πολύ γεμάτο Πηγαίνοντας για καφέ το πρωί Και παίζοντας και βλέποντας τηλεόραση mm. Και, Μάλιστα, και έχουμε... δεν προλαβαίνω το πουλκάνο Και έτσι και φυσποριέ πολλές... με λίγο. Πολλέ κοινικές υποχρεώσεις και δραστηριότητες μάλιστα, ναι, μην ξεχνάτε ότι και τα νέα έχουν τη η ημέρα έχουν τη, το δικό τους το ναι. δικό τους κοινωνικό όπως το πω, προφίλ το δικό τους κοινωνικό γίνεται έτσι δεν είναι mm -hmm. μάλιστα και εσύ που είσαι και πολύ άσχολη έχει και φίλες από διάφορα δραστηριότητες μας ναι, ναι, ναι. Από το χορό, ε. όχι μόνο από δραστηριότητες μη σου πω και από άλλε χώρε. Και από άλλες χώρες. Με τα ταξίδια που έχω πάει, έχω γνωρίσει πολλά αγγλικά. Και μάλιστα. έχω συναντηθεί και έχω παίξει και τέτοια. <laughs> <laughs> Πάρα πολύ ωραία. Δεν κάνει το διάβασμα. Μα κάνει καλού και στι διακρατικέ, να το πούμε έτσι, σχέσει. Και γενικά με ναι, τα μαθήματα. Ε, ε, Μα είπε τρει σειρέ. Βλέπω μια σειρά με 14 βουλία, μια άλλη με 8, άλλη με 6. Διαβάζει δηλαδή. Έχεις διαβάσει πολλά βιβλία. Ναι, μπορούν, ναι, έχω διαβάσει πολλά βιβλία. 60, 70... Μάλιστα, 60, 70 βιβλία μέσα σε... Και παραπάνω. Σε 3 και κάτι σε 3,5 χρόνια, σαν να λέμε. Περίπου 20 βιβλία το χρόνο. Έτσι δεν είναι? Περίπου. Όχι, λίγο παρπάνω, mm -hmm. επειδή ξεκίνησα να διαβάσω λίγο πριν την πρώτη μου το λούκουλο. Εντάξει, ναι. Οπότε, δεν έχει και ο λούκουλος πιάνεται. Ναι, ναι, περίπου, περίπου. Περίπου, ναι. Έτσι λοιπόν, ε, έχει, έχει πολλά βιβλία και έχει και βιβλία τα οποία δεν έχει πλέον να τα διαβάσει ακόμα. Ναι, έχω και βιβλία αδιάβαστα ακόμα, να το πω έτσι, mm. που... Γι' αυτό το λόγο ακριβώ δεν παίρνω βιβλία από τη σχολική μου βιβλιοθήκη, για να προλάβω να διαβασώ όλα αυτά τα βιβλία που έχω, από γενέθλια, γιορτές. Ναι, σου κάνω δώρο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι, μου κάνω πολλά δώρο mm -hmm. αλλά περισσότερα ρούχα, ξέρεις Ελάτι. τώρα, <laughs> γιατί <laughs> τα γενέθλιά μου είναι τον Αύγουστο ξέρω, και ξέρω. το Σεπτέμβριο. Ε, ε, εκτός ευασάς Εκτός από ναι. τα βιβλία που σου κάνουν δώρο ε, αγοράζεις και μόνοι ναι, σου... Ναι αγοράζω, αγοράζω μόνοι μου βιβλία Πάμε με τις γονείς μου στα βιβλιοπολία Καλά ξέρει. το ξέρεις Πάμε ναι, ε, ε, ε, στα βιβλιοπολία Σας το ζητάω όλας να πάμε Σας το έχω ζητήσει πολλές φορές ε, Και αγοράζω πολλά βιβλία Βιβλία που μου αρέσουν δηλαδή Κοιτάω τι περίπου είναι, δεν κρίνω ποτέ από το εξώφυλλο, ποτέ. Είστε πολύ σημαντικό αυτό. Ποτέ δεν κρίνουμε από το εξώφυλλο. Είναι μια συμβουλή για όσου μα ακούνε. Γιατί μπορεί το εξώφυλλο να είναι μια χαροπή εικόνα, αλλά το βιβλίο μέσα να είναι καταθλιπτικό. <συσκλή> λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, ή μπορεί να είναι μια καταθλιπτική εικόνα έξω και το βιβλίο μέσα να είναι πάρα πολύ ωραίο, διασκεδαστικό. Οπότε ποτέ δεν κρίνουμε το εξώφυλλο. Γι' αυτό πάντα διαβάζουμε την περίληψη, Ξεφιλίζουμε λίγο. <συσκλή> πάρα πολύ ωραία. Διάφορα. Δείτε. Συμβουλέ από ένα παιδάκι το οποίο είναι συντοπημένο Από τη φαίνεται στα του ναι. Και Να πω ότι όντω έχει διαβάσει Πάρα πολλά βιβλία Να το λέει έτσι Η βιβλιοθήκη της έχει εμφανιστεί και σε βίντεο Έτσι δεν ναι, είναι Ναι, στις βιβλιοσκόλικες από τη Σπυρού Ναι, η Σπυρού το... Που είναι και μέλο εδώ πέρα. Έχουμε καιρό βέβαια να τη ναι. δούμε. Γιατί, ε, δεν έχουμε τώρα. να τη δούμε από όταν είχαμε κάνει τη συνάντηση για σένα. Ναι, την έχει συναντήσει εννοώ, εδώ στο σχολείο. Την στο έχω συναντήσει συνάντηση σπυρού. Διότι, ναι, και είναι μια. σε κάποιο το βίντεο που έχουν ανεβάσει οι βουλειοσκόλοι. Έχει ε, ανεβάσει και τη βιβλιοθήκη. Και, μας. Έτσι, έχει ανεβάσει και τη βιβλιοθήκη που φαίνεται εκεί πέρα. Και εκτό έχει μεγαλώσει βέβαια η βιβλιοθήκη. Ναι. Αλλά αυτό είναι καλό. Δεν είναι, δεν είναι κακό. Μια και είπαμε βέβαια για τους βιβλιοσκόλικες. Τους βιβλιοσκόλικες θα, το, θα τους βρείτε στο site βασικά στο spoileralert.gr και φυσικά έχουν και ομάδα, αν θυμάμαι καλά, και στο facebook και στο instagram για όσο θέλουν φωτογραφίες και στο πολύ γνωστό site δικτύωσης για αναγνώστες, το Goodreads, και εκεί πέρα έχουν ομάδα και μπορείτε να τους, να τους βρείτε. Και έχουν ανεβάσει και μια σειρά από βίντεο με συμβουλές προς γονείς, δηλαδή με συμβουλές το πως οι γονείς θα απασχολήσουν δημιουργικά τα παιδιά τους και θα καταφέρουν να τα κάνουν αγαπήσουν Ναι, Όχι, όντως Έτσι και το διαδάσμα Έτσι δεν είναι Ναι Έτσι και εσύ αγαπά το διάβασμα από ό,τι Ναι, έχουμε... το αγαπάω πολύ. Από ,τι έχουμε καταλάβει. Βλέπω έχουμε αποκτήσει και αυτοπεποίθηση στο μικρόφωνο, και κάποια στιγμή θα γίνει και εσύ εδώ στο Ready Music Heaven. Ναι, γιατί όχι. <laughs> γιατί όχι, και θα παίζεις τραγούδια της εποχής, ε. Ναι, θα παίζω τραγούδια εποχής, θα παρουσιάζω βιβλία για ηλικία δική μου, ηλικία μεγαλύτερη, ηλικία μικρότερη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ε, πάμε να ακούσουμε ένα τρεγουδάκι ακόμα. Ναι, πάμε να ακούσουμε το Λάλα τη Σάκυρα mm -hmm. που είναι το αγαπημένο τραγούδι. Τη Μαρία και τη Κατερίνα, που είναι αδερφούλες. Μάλιστα δύο αδερφούλες και είναι ναι. δίδυμες. Λοιπόν Σακίρα είπα και προηγούμενος η Σακίρα κάνει θράψεις σε αυτή την τετάρτη ναι. δημοτικό έτσι δεν είναι. Ναι και έχω να πω και κάτι δεν είναι η Μαρία με το μάνστερ είναι άλλη Μαρία ναι. για όσου δεν το ξέρουν. Ναι, άλλη Μαρία αυτή άλλη έτσι, Μαρία. όχι προηγούμενη Μαρία ναι, έγινε. Έτσι λοιπόν για τη Μαρία και την Κατερίνα λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το λαλαλά -λα -λα της Σακίρα. Like an eagle Επιλογή της Μαρίας και της Κατερίνας Έτσι ναι. μάλιστα Και τι διαβάζουν ε, Η Μαρία και η Κατερίνα Η Μαρία και η Κατερίνα μου είπαν Ότι το αγαπημένο τους βιβλίο Είναι το Χάρι Πότερ Αλλά δεν το έχουν διαβάσει Αλλά μου είπαν Επειδή έχουν δει τις ταινίες ε, ε, mm. ε, Επειδή δεν υπάρχει Στην Πρέβεζα Σαν βιβλίο υπάρχει. Δεν υπάρχει Πώς να το πω, πολύ γνωστό στην πρέδεζα ναι. τώρα. Δεν υπάρχει mm. σε πολλά βιβλιοπωλεία. Νομίζω ότι όλα το έχουν, αλλά... Ναι, αλλά στην Αθήνα... Σε σχέση με την Αθήνα τη Αν έχει ο τέλο πάντων, αλλά μου είπα ότι αν υπήρχε σε βιβλίο θα ήταν το αγαπημένο της βιβλίο σίγουρα. Του είπε ότι είναι βιβλίο Ναι, το πλήθο. Το είπα, ναι. το ΗΠΑ. Εσύ το ξέρει ότι είναι βιβλίο Ναι, χαρηπότερα. Εγώ το ξέρω. Απλά επειδή έτυχε σε αυτό το βιβλίο, να έχω πάρει το πρώτο, uh -huh. αλλά επειδή είχα δει όλε τι ταινίε πάρα πολλέ φορές... Το παράτησα, δεν ήθελα να το διαβάσω γιατί ήξερε την περιπέτεια. Ναι, όμως το βιβλίο έχει και άλλα πράγματα που δεν τα έχουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή τα έχει διαβάσει και η μαμά μου στα αγγλικά, mm -hmm. ε, πώς να το πω, μου έχει εξηγήσει την, τέ, την, την, πλοκή. την πλοκή του βιβλίο. βιβλίου mm -hmm. και τη ταινία βέβαια. Και έτσι βαριέσαι. πάλι. Ναι, να και έτσι μπορεί να, να, να το, το διαβάσω. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό και εγώ ναι, το έχω, αν είναι. ξέρω την πλοκή... Δεν διαβάζω με τόσο ευχαρίστηση mm. το βιβλίο. Δεν πειράζει όμω. Κάποια στιγμή μπορεί να, από περιέργεια ναι. να το. Από διαβάζεις. περιέργεια μπορεί να το διαβάσω στα αγγλικά προτιμώ. Στα αγγλικά. Που έχει πολύ γραφτεί. γραφτεί. Α, Οπότε α, θα περιμένω και... να δώσω lower και <laughs> Μάλιστα, <laughs> <laughs> <laughs> μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό. Όπω και το Lord of the Rings. Και το Lord of the Rings. Θα το πάρω. Θα το κρύψω. Θα το διαβάσω όταν είσαι κοιμά. Γιατί όταν κοιμάμε, μπορεί να το διαβάσει και όταν είμαι εξήμπη. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά τώρα είπα ότι θα στο κλέψω πότε. Α, εντάξει θα στο κλέψω, μα δεν χρειάζεται. <laughs> Φανταζόμουν να το κάνω. Νομίζω ότι όσοι με ξέρουν και ξέρουν την αγάπη μου και για τον άρχοντα των το ταχυτηρίων, βλέπετε. <laughs> ναι, με έχει βάλει όλε τι ταινίε, είναι τέλειε. Mm -hmm. Τι έχω λατρέψει. Δε, έτσι, και το, έτσι, Star Wars. Τι σημα... ναι, το Star Wars όμως, είναι ε... ταινία δεν είναι βιβλίο είναι Ξεκίνησε υπάρχουν κάποια βιβλία για το Star ναι, Wars αλλά έχει ξεκινήσει ω ταινία σε αντίθεση <laughs> με το Lord of the Rings που ήταν βιβλίο και έγινε ταινία πάρα πολύ ωραία βλέπω είσαι πολύ ενημερή ναι, να ναι, ναι. και προσέχεις αυτά που ο φυσικά σιγά ναι. μην δεν προσέχω ε. Ε, εντάξει <laughs> ε, κανένα... Άλλο βιβλίο που σου έκανε εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Ο Τζερόνιμος Τίλτον. Ο Τζερόνιμος Τίλτον, πάρα πολύ. Επειδή είναι εκατοντάδε βιβλία, δεν το παρουσίασα σήμερα στα σειρά που έχω ολοκληρώσει, Επειδή έχουν βγει εκατοντάδε και έχω διαβάσει τα πέντε και είμαι στο έκτο. Του Τζερόνιμου στη μέση. Αλλά είναι, το είναι 20 βιβλίας. κάτι και μετά είναι το, τα δύο τεράστια βιβλία. Το ταξίδι στη, στο χώρο τη φαντασία και το πετρέλαιο τη ευτυχία. Κάτι τέτοιο δεν Μάλιστα. είναι πολύ θυμάμαι. Πάρα, πάρα Να, πολύ ωραία. Ναι. Γι' αυτό δεν το παρουσίασα σε σειρά που έχω ολοκληρώσει. Mm. Γιατί όταν ξεκίνησα, εγώ το Τζερόνιμου, mm. που στην αρχή το πήγα 3-2-1. Α, ξεκίνησα από το Έτσι, τρίτο, ναι. ναι. από το τρίτο. Αλλά είναι διαφορετικές περιπέτειες, δεν είναι η διαφορετική όπως συνεχίζεται. Ναι, είναι ενεξάρτητα. Αλλά όταν, είχα, όταν το, ξεκίνησα εγώ το τζερόνιμο, είχαν βγει πέντε βιβλία, mm -hmm. πέντε πρέπει να έχουν βγει, ή δέκα. Και μετά, νομίζω, μπορεί να τα και παραπάνω, αλλά μετά άρχισε πιο πολλά ότσο μου και μετά μαζεύτηκα ε, σιγά, τριέτε σιγά. κάτι βιβλία. Σιγά, σιγά, σε Θα Σε προσπαθήσω σιγά-σιγά, ε, αλλά όλο και θα βγαίνει περισσότερο, οπότε. Μάλιστα. Προσπαθώ. Ε, να σε κάτι, ναι? σε εκδηλώσεις για το βιβλίο έχεις πάει. Ναι, έχω πάει σε πολλέ εκδηλώσει για βιβλία. Για, βιλία. για παιδικά βιβλία έχει γνωρίσει και κάποιο συγγραφέα από το κορυφή. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι, είχα γνωρίσει τον συγγραφέα τη Περιπέτεια Τιτζίνα. Τον τις περιπέτειες το Γιώργο Λεμπέση, εννοείται. Ναι, τον Γιώργο Λεμπέση που έχει γράψει και την ψαρόσου. Αν δεν ψαρόσου, κάνω λάθο. Που το έχω διαβάσει και το ένα και το δύο. Όχι το δύο, δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα. Και δεν είναι μόνο σε εκδηλώσει για βιβλίο που. Όχι, έχω πάει και σε πάρα πολλέ, αλλά. Εκεί έχω γνωρίσει αυτό το, προσώπος, το συγγραφέα. Το συγγραφέα. <laughs> και νομίζω όχι μόνο ε, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, έχεις έρθει και σε εκδήλωση με ε, κανονικό συγγραφέα. Ναι. Ανέ, ναι. είχα και μια φορά είχα με πάει στον κύκλο που είχε γίνει μια ε, ε, εκδήλωση με τον κύριο από το Ουράνιο Τόξο Έτσι. που παρουσίαζε το βιβλίο του με τις κατασκευές από το Ουράνιο Τόξο και τον είχα γνωρίσει μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον και θυμάμαι όταν ήμουν μικρούλα που τα έβλεπα ήθελε να γράμμα και να πάω αλλά δηλαδή, δηλαδή, δεν μπόρεσα ενδιαφέρον. αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πρόσφατα πέρσι, προπέρσι ναι, ναι. Πέρσι τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ ωραία και η Εβελίνα, δεν ξέρω αν το έχω να το πω, έτσι, είχε βρεθεί και στην παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου, βιβλίο ναι, για λάμους, ναι, ναι. και ήταν στην πρώτη σειρά. Ναι, στην πρώτη σειρά. μου φάνηκε όντως. η παρουσίαση, γιατί... Μου φάνηκε πολύ ωραία και σημαντική. Και το βιβλίο. Μίλησε και το βιβλίο, ε, ε, ε, μας γνώρισε τους χαρακτήρες, mm -hmm. και, ε, και νομίζω ότι άρεσε και σε πολύ. Ο Γιάννης Παφούζος, εμένα μου αρέσει το στυλ γραφής του και τα βιβλία του και η παρουσίαση όντως ήταν πάρα πολύ καλή αλλά ναι. ε, ρώτησα την Ευελιένα για να δείξω το θέμα ότι κοιτάξτε, ε, δεν πρέπει να υποτιμάμε σε καμία περίπτωση στην νοημοσύνη των παιδιών το ότι έχουν μια ματιά παιδική, θα λέγαμε διαφορετική από ό,τι μεγάλη για τον κόσμο ε, δεν σημαίνει ε, ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται γύρω του. Και όπω ε, αντιληφθήκατε κι εσεί, η Βελίνα σε παρουσίαση, για μεγάλου να το πω έτσι, ε, μια χαρά μπόρεσε και παρακολούθησε και έπιασε το νόημα τη παρουσίαση που yeah. έκανε ο Κατάλαβε τι. Μιλούσε για μια κοπέλα και είναι ένα άντρα. Πολύ ωραία. Τη χάλια. Ναι, όλα, θυμάται πολλά και κυρίω. Έχει σημασία. Ναι. Αυτό πρόσεξε ότι έλεγε για του χαρακτήρε, ότι έλεγε την υπόθεση. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Εβελίνα. Αυτό, είναι... Αυτό είναι ευχάριστο που έχει τέτοια έφεση προ τα βιβλία. Να ρωτήσω κάτι. Ε, όταν παίζει με τα παιχνίδια σου, ναι. γιατί με τι κουκλέ σου, με τα playmobil σου, ναι. με τα λέγκω σου. Κυρίω με τα playmobil, γιατί ναι. έχω εκατοντάδε, μπορώ να πω. Ντάξει. Και είναι... είναι τα περισσότερα στο δωμάτιό μου, γιατί την τις έχω σε κουτιά. Μόνο ότι Σέβερ Αυτερχάι μου έχω Σε ένα κουτιμπούλιο στο δωμάτιο μου Εντάξει, ξέφυγα λίγο Δεν πειράζει, δεν πειράζει Λοιπόν, όταν παίζεις λοιπόν με τα παιχνίδια σου Οι ιστορίες που παίζεις εκεί πέρα Είναι πειρασμένες από τα βιβλία που διαβάζεις Μπορώ να πω ναι, μπορώ να πω και όχι Αλλά περισσότερες φορές Με έρχονται ιδέε στο μυαλό μου Και τι κάνω στα Playmobil Α, μάλιστα. είναι δικές σου ιδέες. Ναι, πότες δικές μου, όλα κάνεις... δικές μου. Βλέπετε που τις κάνεις α, ιστορίες μετά. Ναι, τις κάνεις ιστοριούλες. Και θυλούμε... Και έχω γυρίσει και βίντεο με τις φίλες μου με τα Playmobil. Παρα πολύ ωραία. έχουν παίξει και αυτές και εγώ. Πότε και έχουν κάνει θεατρικό, έτσι. Mm. Λοιπόν, ε, και όχι μόνο αυτό, και έχεις ε, και γράφεις και, ναι, και ναι, ναι, ναι, ε, ε, έχω γράψει. Τη γράψει το και έτσι με τη βλέπετε λοιπόν πώ το λένε το μετάλλο, πώ το η φαντασία, το παιδί, η δημιουργικότητα. Μέχρι και από mm -hmm. ένα κολέμενα κορνέποχών που, mm -hmm. που είχαν βασικά. Ε, είχα εμπνευστεί για 5-6 αλλά δεν τα έχω γράψει. τα χωρά Στο νου νούμε... yes, μου. Δηλαδή... Εκολoppτώμενη συγγραφέα, όπω λέμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, όλοι, όλοι αυτή δημιουργικότητα, πώ τροφοδοτείται και πώ τροφοδοτεί με τη σειρά τη τη λογοτεχνία. Εδώ να καλησπίσω βέβαια τον πρόεδρο, τον Κρό, ο οποίο μα ακούει από τον εξώστη και φυσικά την καλή μα φίλη τη Σίλια, την οποία δυστυχώ στην προηγούμενη εκπομπή. Ε, νομίζω δεν είχε κάνει την προηγούμενη εκπομπή την Τετάρτη ή εγώ δεν την είχα ε, παρακολουθήσει Τέλο πάντων το μουσικό μας ονειροδρόμι όμως είναι, είναι εδώ, είναι στο Lady Music Heaven και κάθε Τετάρτη λοιπόν μας περιμένει να συναντηθούμε εκεί ε, να εσύ ακούσα ραδιόφωνο μαζί με τον παπά ε, ακούω τις εκπομπές που κάνεις ναι. και, και μερικές φορές τη να μας στο σαλόνι εγώ και εσύ και ακούω τις εκπομπές που κάνουν και άλλοι στο Ready Music Heaven Μπράβο, μπορώ να πω και έχω ευχαριστήσω mm -hmm. ε, αυτές που μου είχαν κάνει αφιέρωση στο ένα τραγούδι στο 9 χρόνο στην Πρέβεζα. Πολύ ωραία. Μου φαίνεται ποιος ήταν, ε? Δε... ε... Νομίζω... Που είχε κάνει με τη μαμά του. Α, ο Δέος, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Δέος, στην εκπομπή... Έχω να τους ευχαριστήσω. Μπράβο. Μπράβο, Βελίνα. Κι άλλη σοφερόν κατά καιρούσα ε, τραγουδί, όποτε τους γράφω, ότι παρακολουθείς. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε όμω και εμεί ένα τραγουδάκι. Ναι, θα τι. <laughs> Μπέρντι το Skin love, Skinny που είναι, Love που That's είναι birdie. το αγαπημένο τραγουδί της Αντριάνα. Μάλιστα, για την Αντριάνα λοιπόν το, το skinny, skinny Love, love. to the name Ναι. Μάλιστα, ρομαντικό σου Πιο ρομαντικό θα το τραγούδι σε σχέση ναι, με τα... πιο ρομαντικός σε σχέση με τα άλλα που είναι πιο μοντερνα Είναι πιο ρομαντική ναι. η Ανδριάννα, ε Ναι, ναι, ναι <laughs> Αλλά καλό αυτό, πρέπει να ακούμε ναι. από όλα τα ίδια, έτσι δεν είναι Ναι, ναι, ναι και... Πρέπει να ακούμε και pop και rock και ναι, παλιά έτσι. τραγούδια Πάρα πολύ ωραία Και για τα παλιά τραγούδια θα σχολιάσουμε κάποια στιγμή Κάποια στιγμή Γιατί σας έχουμε μία και τέλο. Καλά, εντάξει. Δεν το... Ε, το μαρτυράω. Όχι, όχι. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να πε μα όμω. Η Αντριάννα δεν μα είπε ποιο είναι το. Ε, αγαπημένο το αγαπημένο, αγαπημένο τη βιβλίου είναι οι τρύπε του Λουις Σέιτσερ. Λούι Σέιτσερ ε, είναι οι είναι... έτσι ονομάζεται το βιβλίο. Και θα έπρεπε να κάνουμε το. Μισό λεπτά έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι όμως, γιατί δυστυχώς δεν συνεργάζεται. Μας πέταξε έξω. Ναι, δεν πειράζει για να επιστρέφουμε όμως. Ε, ελπίζω να μην είχαμε διακοπή σε αυτά σε όσους μας ακούνε. Τέλος πάντων συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, λέγαμε και τη Ριάννα, είναι η τρύπη στο αγαπημένο της ναι. του Λούις. Uh, Scher. Scher. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι περισσότερο εφηβικό βιβλίο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. είναι περισσότερο εφηβικό. Μήπω από τι αδερφέ τη, από τι αδερφέ Ναι, να ναι, ναι άλλες... γιατί έχει δύο μεγαλύτερε αδερφέ που πάνε γυμνάσιο, οπότε. Μάλλον Επι... από αυτέ θα το έχει πάρει. Επηρεάζεται, έτσι. ναι. Γενικά όταν έχει αδέρφια. Έτσι. Όταν έχει αδέρφια, όταν έχει και γονεί που ναι. σε βάζουν, ε. ναι. Ναι. και Ναι, αλλά δεν λε και ότι οι δεμόγια Έλα τώρα, έλα τώρα. Τι ακούμε σ' αυτό το ραδιόφωνο πια, Λοιπόν, εσύ διαβάζεις, έχεις δει κάποιο βιβλίο ή κάτι που είναι κανένα για μεγάλους και να το έχεις διαβάσει, να θέλεις να το διαβάσεις. Ναι, έχω. Ναι, για πες. Είναι ένα βιβλίο της... Ριτσελ Μιντ yeah. mm -hmm. που είναι αγγλικό κανονικά αλλά έχουν μετραφάσει μερικά βιβλία και εγώ ναι. mm -hmm. έχω πάρει το πρώτο είναι το Vampire Academy που vampire έχω ναι. δει την ταινία και με ενθουσίασε πολύ και όταν το βρήκα σε βιβλίο ε, το πήρα <laughs> μου άρεσε Έχει. πολύ κατάλαβα, μάλιστα και ε, το διαβάζω, ναι. Είναι αυτό που λέει και, και ο, ο στίχο ε, πως είναι γρυφιστής από τα παιδιά αφού τα ξέρουν όλα. <laughs> Επομένως, ναι, πηρεάζεται. Και ναι, καλό είναι να υπάρχει μια περίεργη για το παρακάτω. Ναι, <laughs> και ε, αυτό. Ε, δεν με πείραξε που είχα δει την ταινία. Γιατί... Ε, μπορώ να πω ότι δεν κατάλαβα και πολλά Έτσι, γιατί ήταν yeah. ολόκληρη ταινία στα αγγλικά χωρίς υπότιτλους ah. αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τις εικόνες που είδα mm -hmm. ε, μου άρεσε πάρα πολύ Μάλιστα. και η μαμά μου έδωσε και περισσότερες πληροφορίες επειδή έχω να πω ότι έχει διαβάσει ό, όλα τα βιβλία του Vampira, Κάντε στα αγγλικά Μάλιστα. και όλα τα βιβλία της ε, Συνέχεια του Vampire Academy Μάλιστα, όλη τη σειρά Ναι, το έχει διαβάσει όλα Ωραία Και έχει. αυτό με επηρέασε να Ένε. θέλω να το διαβάσω κι εγώ Ακριβώς, έτσι, λοιπόν Αυτό που διαβάζω εμεί επηρεάζουν και, και τα παιδιά Και αυτό εντάξει, σωστό είναι Και κατά τη γνώμη μου δεν είναι Καλό είναι να μην αποθαρρύνουμε τα παιδιά Να λέμε, α αυτό δεν είναι για σένα, ε, εντάξει, μέχρι εκεί που βέβαια μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο στο πόσο μπορεί κάτι να ε, είναι προσιτό σε ένα παιδί ε, και είναι πειραματισμός, δεν, ε, δεν νομίζω ότι βλάπτει. Άλλωστε, ε, πολλά βιβλία τα οποία είναι για παιδιά περιγράφουν θέματα δύσκολα, έτσι δεν είναι. Ναι. Και τι, τι θεματολογία βιβλίων ε, διαβάζουμε, τι... Τα παιδιά της ηλικία μου, τα παιδιά της ηλικία μου έχω να κρίνω ότι από τα βιβλία και ε, αυτά που μου έχουν δώσει οι φίλε μου εδώ, mm -hmm. έχω να κρίνω ότι τα περισσότερα βιβλία έχουν κάν, να κάνουν για ε, περιπέτειες και... Mm -hmm. Ε, διάφορα μυστήρια ε, και ε. άλλα διάφορα θέματα που ε, mm -hmm. μπορεί να ενδιαφέρουν ε. το παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία θέλει δηλαδή, να μας πει για να το καταλαβαίνω καλά. Στην ουσία θέλει δηλαδή, να μας πει ότι σήμερα τα βιβλία που τραβάνε τα παιδιά είναι τα βιβλία που εξάπτουν τη φαντασία... Ή που το βάζουν και... Ακήφως. Έτσι, που το βάζουν και σκέφτονται λίγο. Γιατί τα παιδιά σήμερα είναι γεγονό ότι έχουν πολύ περισσότερε προσλαμβάνουσε παραστάσει από ό,τι τα παιδιά παλιότερα. Δηλαδή γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα. Λίγο η τηλεόραση, λίγο το διαδικτύο Έχουν δει και έχουν ακούσει πολύ περισσότερα. Επομένω πρέπει και τα βιβλία να αντανακλούν αυτή την πραγματικότητα. Για να είναι... Ε, ένα βιβλίο αρεστό για να κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών πρέπει κάτι να του προσφέρει, κάτι να του εξάπτει τη φαντασία. Ε, και όχι να είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι απλώ περιγραφικό. Σήμερα τα παιδιά ξέρουν και έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. μόνος ε, αν το βιβλίο δεν έχει λίγο. Ε, ναι, περι... δεν έχει λίγο φαντασία. Έτσι. Και η ρυθμή τη ζωή, έτσι, μην ξεχνάμε ναι. ότι. Με δική μα ευθύνη, έτσι. Mm -hmm. έτσι. είναι η κοινωνία. Δυστυχώ, η ρυθμή τη ζωή είναι πολύ πιο γρήγορη, είναι το πέτσι, όχι μόνο για εμά, αλλά και για τα παιδιά. Είδατε πόσε υποχρώσει έχουν τα εννιάχρονα. Το οποίο τι Όχι μόνο τα εννιάχρονα. Όχι μόνο τα εννιάχρονα. Όλε σαν... οι ηλικίε έχουν πολλέ υποχρώσει. Τρέ... Πολύ τρέξιμο. Άρα και Έχουμε τα βιβλία πάμε. και η μουσική που ακούν τα παιδιά είναι πιο, πιο ζωντανή, πιο πιτάτη, να το πούμε έτσι. Έχουν πιο γρήγορου Πιο μοντέρνα, ναι ποιο γρήγορους, ναι, να πιο... πιο... δεν... ναι, περισσότερο... γρήγορους ρυθμούς, πιο... έτσι, είναι pop, ναι. που... Που πιο να το πω έτσι. Πιο ροκ, όχι το ροκ. Όχι, πιο ροκ. Αυτά είναι περισσότερο... Πιο γρήγορους ρυθμούς, πιο... Αυτά είναι pop πόπ, χιπ-χοπ. Ναι. Πιο χορευτικά, να το πω έτσι. Ναι, πιο χορευτικά, να βγάλουν και λίγο την ενεργειά τους τα παιδιά. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ναι. μάλιστα, ε... αυτά λοιπόν, στη θεματολογία είναι αυτή. Ε, βιβλία τα οποία, ναι, Βιβλία τα οποία να είναι, ε, πώς το πω, μέσα στην ενδιαφέροντα του σχολείου έχετε, διαβάζει. Ε, τι εννοεί. Δηλαδή βιβλία που να σχετίζονται με, το, με τα βιβλία του σχολείου, ιστορικά βιβλία, η βιβλία ε, για... Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, mm -hmm. μπορώ να πω ότι διαβάζω. Μάλιστα. Ε, γενικά διαβάζω τα βιβλία αντίστοιχων μαθημάτων της ιστορίας, mm -hmm. ε, ναι, γιατί τέτοιο είδος υπάρχουν περισσότερα βιβλία, έχω Έτσι. να πω. Ναι, ενώ για τη μελέτη περιβάλλοντος λίγο δίσκο. Ε, μελέτη περιβάλλοντος, ε, ε, εντάξει ναι, ναι, ναι, ναι, Για να βρεις παιδικό βιβλίο για μελέτη περιβάλλοντος, όμως Δεν. Ε, είναι αρκετά αυτά τα βιβλία που λένε για το νερό, για τα ε, ζώα. Ναι, αλλά το παιδί θα το ενδιαφέρει, ας πούμε, να διαβάσει Ηλιάδα, Οδύσσια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρον. Περσέα. Περσέα, δεν τον έχουμε μάθει. Έτσι, όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Ε, τα σχολικά τα βιβλία πώς, πώς είναι, πώς φαίνονται. Ε, τα σχολικά βιβλία, εντάξει, είναι εύκολα, σε της τρίτης δημοτικού, mm -hmm. ε, οπότε δεν έχω μεγάλο πρόβλημα. Έχουν ενδιαφέρον όταν διαβάζεις δηλαδή αυτά που γράφουν μέσα Ναι, τα κείμενα Είναι με ενδιαφέρον η, τρόπο Οι, ή... οι Ναι, ναι, ναι ε, Έχουν δηλαδή τα βιβλία, mm -hmm. με βάση το κείμενο, ε, σου έχει ασκήσεις, ah. ε, με βάση το κείμενο, δηλαδή, και, και έχει και μερικές ερωτήσεις κάτω-κάτω, που μας τις κάνει η κυρία μας. Μάλιστα, που σημαίνει... και, ναι, και πρέπει να έχουμε προσέξει αυτόν που διαβάζει το κείμενο, κατάλαβα και, και εμείς να το διαβάσουμε και από μέσα μας για να μπορέσουμε να λύσουμε τις ασκήσεις. Και έτσι είναι ένα πολύ, πολύ εύκολο τρόπος να φαίνεται αν το παιδί προσέχει. <laughs> Μάλιστα. <laughs> Πάρα πολύ. <laughs> αυτό, είναι καλ... <laughs> αυτό είναι καλό έτσι να, να... να μην νημιάνουμε στη στήρα <laughs> αποστήθηση από <laughs> αλλά να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι, <laughs> τι είναι αυτό που διαβάσαμε. Ναι. <laughs> Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Ναι, το επόμενο τραγούδι μας είναι της Σακύρα πάλι. Είπαμε, το είπαμε, κάνεις Από ότι καταλάβατε έχουμε πολύ Σακύρα στη Δετάρτη. Mm -hmm. Είναι το αγαπημένο τραγούδι της Χρύσας. Μάλιστα εδώ, για τη χρύσα, λοιπόν. Θα ακούσουμε το Σίγουλφ. Τη Σακύρα. Τις... Έτσι, μπράβο. Το Σιούλφ τη Ακύρα επισκέφθηκε. Έτρέψα μια της, ε, φίλισου, της χρύσας, ναι. της φίλισου, της Επιστρέφουμε λοιπόν στα μικρόφωνα του Radio Music Heaven. Μαζί μα ε, σήμερα είναι η Εβελίνα, Ναι. Η Ευελίνα. έτσι η, ε, ένα πελάκι τη τετάρτη ε, δημοκρατία. Ναι, τι τετράγω δημοκρατία. Είναι εννιά χρονούμε. Ναι. Λοιπόν, εξέτασε τι διαβάζουν και ακούσαμε τι ακούνε τα ενιάχρονα. η Εβελίνα, ε, να το πω ότι είναι η κόρη του Mike Buchlover ή Evelyn Buchlover Βρήκαμε ήδη και το ψευγό μου με το οποίο θα γραφούμε στο Radio Music Heaven σε χρόνια σε δύο χρόνια έτσι ελπίζω να ακούει η διεύθυνση του σταθμού και να ετοιμάζει από τώρα την θέση μου στο Radio Music Heaven θα χαρώ πολύ πάντως να έρθω χαίρομαι Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, Ας και... συνεχίσουμε το θέμα. Ναι, αυτό. συγγνώμη. Να το μην... αγαπημένο βιβλίο της Χρύσας είναι ο Αρότ Σκύλος. Μάλιστα η Μάλιστα ιστορία με τον όρο «Το σκύλο». Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω υπόψη μου να το ομολογήσω. Ε, εντάξει, συμφαντάζομαι θα το έχεις συζητήσει με τη, με τη Χρύσα. Ε, αλλά όπως είπες και προηγουμένως, ε, σα αρέσει να έχετε περιπέτειες. Ναι, να περιπέτειο έχει... βιβλία με μυστήριο. Να ρωτήσω κάτι. Σε τρομάζουν τα μεγάλα βιβλία, με τι πολλέ σελίδε, δηλαδή. Όχι και στην ηλικία μου κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να το τρομάζουν γιατί με, τα... mm -hmm. με τις πολλέ σελίδες όπως το βιβλίο που κρατάει ο το Πασίκλα mm -hmm. έχει... έχει αυτό αυτό έχει... για να δούμε 225 Πέντε σελίδε, 223. Ένα κανονικό βιβλίο, σαν αυτά που διαβάζουμε σήμερα. Ναι. Κανονικά όλα τα 9 χρόνια πρέπει να διαβάζουμε σε αυτό το περιθώριο σελίδων mm -hmm. 100 με 200 ή και παραπάνω. Mm -hmm. Γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο mm -hmm. να μα τρομάζουν, δηλαδή. Ε, ένα μεγάλο βιβλίο είναι ό,τι καλύτερο γιατί σου δίνει περισσότερε πληροφορίε σε αυτό το βιβλίο που είναι μεγάλο. Σου δίνει περισσότερο τέτοιο, περισσότερη ε, περιέργεια Αλλά... να το διαβάσει όλο. Και να, να πεις είναι ότι αναπτύσσει καλύτερα αναπτύσσει την ιστορία. Να πει καλύτερα, ναι, την έτσι. ιστορία. Και έτσι εκείνος Ένα βιβλίο που έχει το περιθώριο συγγραφέα να αναπτύξει καλύτερα. Την πλοκή, τους χαρακτήρες, βλέπετε ότι δεν αποφύγει τα παιδιά. Ένα άλλο mm. μύθο που τον ακούω συχνά σε συζητήσει ε, και καταρρίπτεται. Ένα παιδάκι, ένα παιδί τετάρτης δημοτικού ε, σίγουρα μπορεί να διαβάσει αρκεί. Αρκεί το βιβλίο να, να το κρατάει το ενδιαφέρον. Αν δεν το κρατάει το ενδιαφέρον και 50 σελίδε να είναι το βιβλίο και 40 πρόκειται να διαβάσει ούτε μία. Τα ναι. λέω όσο στα Ευελίνα. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβες. <laughs> ναι. Μπράβο Ευελίνα. Είπες ότι ναι. ένα παιδί... Δεν πρόκειται να διαβάσει όσες πολλές ή λίγες σελίδες είναι ένα βιβλίο, αν δεν του προκαλεί ενδιαφέρον η περιέργεια τον... να το διαβάσει. Αν δεν έχει περιέργεια να το διαβάσει, είδατε. Θα... Ναι. Η περιέργεια είναι αυτό που, όπως και εμάς όταν ήμασταν παιδιά, είναι αυτό που κυρίως ε, οδηγεί τα παιδιά να εξερευνήσουν, να μάθουν ε, για τον κόσμο τους. Mm -hmm. ε, σου αρέσει η γεωγραφία εσένα. Ναι, μου και, πώς και στη μελέτη mm -hmm. αρχίσαμε να κάνουμε λίγη γεωγραφία, έχουμε μάθει τα διαμερίσματα της Ελλάδας και τεφτά. Μάλιστα. Τεφτά δεν είναι. <laughs> Εντάξει. Εννιά. Ε... Yeah. Λοιπόν, ε, άλλο θέλω να πω. Ξέχασα yeah. και αρχίσαμε να γράφουμε γι' αυτά έτσι. και έτσι. τέτοια είδου γεωγραφία μέχρι στιγμή. Έτσι, όταν είμαι στον Άρνη, είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει και ένα σχεδικό τρακ. Δεν είναι. Ε, ναι, ε, δεν με, μπορώ ε, να πω ότι έχω τρακ. Χαλαρά! Χαλαρά! Ο Κουστοφαίρη στη μεριά μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρωτάω την Ευελίνα γιατί αν η γεωγραφία της αρέσει γιατί όταν ήταν μικρή πριν μάθει να διαβάζει μόνη της, από τις αγαπημένες της σειρέ, τόσο στην τηλεόραση όσο και σε περιοδικό ήταν η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια ναι, ναι, ναι, σου άρεσε η τώρα, ε. Ναι, μου άρεσε η Τώρα και ήθελα να τη μιμηθώ. Και πηγαίναμε σε πολλά, πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, ε, μαζί, εκδρομέ και τέτοια. Και την έπαιζα Και ήμουν μικρή έτσι. εξερευνήτρια και, και είχα δε... και τα σακίδια. Και, το, και τα σακίδια, έτσι. Τα έχω δώσει την μου τώρα. Εντάξει, εντάξει. Δεν μα ενδιαφέρει. Αχ, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ε, ε, τα παιδάκια έχουν πολύ πολλή ενδιαφέροντα και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν πάντοτε σε κάτι. Και αυτό είναι κάτι που το λαμβάνουν οι υπόψη τους και στο σχολείο. Δεν κάνουν μόνο ένα μάθημα, προσπαθούν να κάθε φορά να κάνουν το μάθημα. Όχι, οι κάνουν κάθε φορά, κάθε φορά μάθημα. Δηλαδή όχι, δεν κάνουν το ίδιο το, μάθημα. Έτσι, δεν κάνουν το ίδιο μάθημα, κάνουν διαφορετικά. Ναι, κάνουν διαφορετικά. Αλλά που δεν έχουν mm -hmm. σχέση μεταξύ να το πω έτσι ε, αν εννοεί βέβαια mm -hmm. ότι διαφορετικό κείμενο στη γλώσσα διαφορετικό εξής να διαβάσουμε στη μελέτη αν το εννοεί. Έτσι, έτσι. αυτό ναι έχει, έχει λίγο θέμα μεταξύ τους mm -hmm. αλλά κάθε κείμενο είναι διαφορετικό έτσι. δηλαδή μιλάει για την ύλη που έχει το επόμενο το μάθημα που έχουμε για εκείνη την ημέρα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα αν, ε, αν εσύ ήθελε, ε, ε, ποι, ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζεις τώρα, τι διαβάζεις τώρα αυτές τις ημέρες. Ε, το βαμπέρα καρύνως. Α, συνεχίζεις το βαμπέρα Ναι, κάρυμης. συνεχίζω. Το οποίο εντάξει το διαβάζεις ε, με πιο αργούς ρυθμούς, γιατί έχουμε και ναι, σχολείο. Ναι, πιο αργούς ρυθμούς. Έχουμε εκεί υποχρεώσει πολλέ φορέ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. και πολλέ φορέ είμαι αρκετε, αρκετά κουρασμένη και ξεχνιέμαι να διαβάσω, ξεχνάω. Δεν πειράζει. Ε, είμαι κουρασμένη, πέφτω πτώμα Κατάλαβα. Γιατί, Γιατί το... έχουμε, είχαμε παιδάκια. πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Το... Πίτσε, πάρτινγκ. ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Κοινωνικέ υποχρεώσει <laughs> να το γιαμ, γιαμ να το πούμε έτσι ε, Εβελίνα ναι. εδώ, η μέριο ομικρών ναι. μας λέει ότι είσαι εξαιρετικά καλή, σε έτοιμη για εκπομπή, το ξέρεις Αλήθεια? Ναι, έτσι μας Ωραία. γράφει Ωραία ε, ε, ε, ε, Αν με ακούτε το Radio Music cool, no. Heaven καλά αφού μ ακούτε να μου αφιερώσετε μια μέρα που να μπορώ και εγώ να κάνω τη δική μου εκπομπή έτσι. Όχι Μάλιστα. με τον μπαμπά μου Όχι μόνη με τον μπαμπά, Τελείω μόνοι, πάει ο μπαμπάς. Ε, λίγο, εντάξει, έλα. <laughs> λίγο, λίγο, λίγο. Να τεχνικά ο μπαμπάς. Εντάξει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ετοιμαστείτε, ερχόμαστε. <laughs> <laughs> λοιπόν, εντάξει, μετά το βομπάρια ακαδημής, ποιο βιβλίο έχει Σκοπεύω να διαβάσω. Ναι. Ε, σκοπεύω να συνεχίσω το πρώτο βιβλίο της σειράς το ξενοδοχείο του τρόμου. Δεν Άρα. είναι τρομακτικό, Άρα. είναι μια ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μιλάει για φαντάσματα, αλλά είναι καλά φαντάσματα, δηλαδή δεν είναι τα, ου, ου, τα mm. κακά φαντάσματα που λένε οι ιστορίες, είναι καλά mm. φαντάσματα που Μάλιστα. έχει ένα πρακτορείο φαντασμάτων ένα παιδί που είναι σε ένα ξενοδοχείο και με το φίλο που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν ένα άλλο πρακτορείο για να γίνουν διάσημοι. Και και τα φαντασμάτά του. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και so... σκοπεύω να το... Και βασικά θα το διαβάσω και αυτό τώρα, επειδή mm -hmm. η μαμά μου καθάριζε το κομμαδίνι και της είπα να αφήσει μόνο ένα βιβλίο. <laughs> το βαμπάριρα Είμα... κάτι. Βλέπετε δεν είμαι στην ηλικία ακόμα να καθαρίζουμε μόνοι μας το δωμάτιό μας, <laughs> ε. <laughs> <laughs> Και να ήμασταν δεν θα το κάνουμε είναι το θέμα. <laughs> <laughs> Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι μα περιμένει. Μαύρη, εφηβεία, μαύρη. Εγώ τώρα τι να πω, Μπορώ να πω τίποτα. Όχι. περάσουμε σε ένα τραγουδάκι Μουσήκε λοιπόν να, κατα... να, να μας πάει παρακάτω. Ε, τώρα τα τραγωδία που θα ακολουθήσουν όχι μόνο αυτό, και τα τραγωδία που θα ακολουθήσουνε μετά από αυτό. Τα λίγα, γιατί Όλα ε, ε, είναι ε, προτιμήσει δικέ μου προ τα χρονα έτσι, δικές σου προτιμήσεις και προτάσεις. Και ποιο είναι το πρώτο που θα κοστούμε. Το πως, πρώτο τραγουδί είναι της Dave Cameron, το Better in Stereo. Έτσι λοιπόν, από την Ευελίνα με αγάπη για όλη της την τάξη, για όλα τα εννιά χρόνια και πέρα του πέντου ειδημοτικού σχολείου, Dave Cameron, Better in Stereo. Σ' άρεσε το τραγούδι. Ελπίζω να σ' άρεσε, να σου ακούνε. Λοιπόν, στου ακροτέ Μέρι, Όμικρον, Μέρι, Όμικρον, μα άναψε φωτιέ. Την έχει ακούσει την περιμία που λέει: Μην άγιο κερί και σε παιδί πουλούρι. Ε, πε εσύ στο τέλο, αλλά πε. Δεν φταίει ο Μάικ Μπουκλάβερ, έτσι. Ε, Εσεί θα φταίτε για ό,τι πάθετε. Εδώ πέρα έχουμε έναν χρόνο που ψάχνει να βρει καινή ώρα στο ραδιόφωνο για να κάνει εκπομπή. Μη μου πείτε ε, εγώ μετά. Ε, ναι. ε, θέλω να πω πότε μπορώ. Ε, θα δούμε ε, πότε και Πότε μπορεί ο σταθμό και αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε από τώρα. Αυτό θα Καλά. το συζητήσουμε. Ωραία. Μάλιστα, είπαμε. Τα παιδιά τα παίρνουν. Έτσι πάρα πολύ σοβαρά όχι πως θα είχα καμία αντίρρηση προσωπική αλλά εντάξει η Βελίνα το έχει πάρει ζεστά oh, μέρη μου και θα δούμε θα, το κουτσάρισμα ποιος θα το, ποιος θα το κάνει και συνήθιτε ζεύτεο Μάικ Μπουκλόβερ εγώ τώρα τι να πω, ανθρώπος. Και επειδή τη δώσαμε κάποιοι εδώ πέρα, βλέπω, της έδωσαμε πολύ θάρρος, επιμένει να παίξει όλα τα τραγούδια που έχει επιλέξει για απόψε. Βέβαια, ναι, δεν βλέπω. Από βλέπω, η Τζέννη δεν έχει έρθει και αμφιβάλλω αν θα κάνει ε, την εκπομπή σήμερα. Επομένω θα συνεχίσουμε για λίγα λεπτά ακόμα να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Επομένω, ε, ε, εγώ δεν έχω την αποφόρου. Σας παραδίδ τα χέρια και στις επιλογές της Ευελίνας. Λοιπόν, για πες μας Ευελίνα, για κάνε εκπομπή εσύ τώρα μόνη σου να σε δούμε, τι θα, τι θα πεις. Ε, έχω να πω mm -hmm. ότι το, ε, αυτά τα τραγούδια ναι. ε, πιστεύω ότι θα αρέσουν στους συμμαθητές μου ανάλογα με τη μουσική που ακούνε. Μάλιστα, μόνο στο σημαντικό ή... δεν... Η μουσική που παρουσιάζουμε το... σήμερα mm -hmm. ε, ε, δεν, δεν είναι παιδική μόνο επειδή την ακούνε εννιά χρόνα ή άλλες ηλικίες. Μπορεί να είναι και για μεγαλύτερους. Βασικά είναι και για μεγαλύτερους. Οπότε δεν βλάπτει να μπει κάποιος μεγάλος σαραντάρης να... να ακούσει λίγο δεν ναι. ε, έλα, έλα. <laughs> έλα, έλα. Ναι, δεν λέμε ηλικία, εσύ είπαμε. Εντάξει. Δε... Επόμενος... τώρα. για πάμε, θα βάλεις τραγούδι. Ε, ναι, ε, τώρα ακολουθεί τη Bridget Medler το Hurricane. Το Hurricane, λοιπόν, έτσι, σαν Hurricane μου φαίνεται ότι ήρθε και η βιλίνα στο Radio Music Heaven. Για να ακούσουμε, λοιπόν, και το ομώνυμο τραγούδι. the tears on my face, and I'm stuck up in the storm, I, I guess I'll be alright, oh oh, oh, oh, oh. Then it hits me like, oh, oh, oh, oh, oh no. And you're that wind that swept me off my feet, got me flying, till I'm crying, and I'm down on my knee-ease. That's what Dorothy was afraid of, the sneaky tornado. now, but I'm still on the lookout. Καί Μάλιστα. Αυτή ήταν είναι η Bridget Mandler, λοιπόν, στο Harry ναι, και... Το Χάρη Πάρα πολύ ωραία. Ευελήνια, πού την γνώρισες, πώς την ξέρεις, την Bridget Mandler? Καταρχάς, την Bridget Mandler την γνώρισα από μία σειρά της Disney στην ΑΤΕΝΑ, όταν ήμουν μικρούλα, το καλλιτήχη Charlie, mm, που μάλιστα. είναι μία ε, γνωστή σειρά, υποθέτω, ε, και, και όταν αποκτήσαμε όβα στη δηλαδή πρόσφατα, mm -hmm. Ε, ε, ε, αυτή η σειρά πεζόταν στο Disney Channel Μάλιστα, και είναι... από εκεί γνώρισα τη Bridget Medler ως τραγουδίστρια Μάλιστα, και είναι... τη, με ναι. την Dove Cameron αυτό ισχύει αυτό, την έτσι. γνώρισα και το Better in Stereo το γνώρισα από μια σειρά του Disney Channel, το Λίδη και Μάντι Γιατί ξεκίνησα να τις βλέπεις στην Ατένα αλλά μετά... Ε, ε, όχι το Λίβ και Μάτι, το τις άλλο, περισσότερες ναι. σειρές της Disney, αλλά... τις είδες στο Disney Channel, αλλά και μερικές, τις έπαιζε και το τέτοιο. Έλα και μετά η σταματήσαμε α... να έχουμε α... τένα, σταματήσαν τα όχι, παιδικά. Και μετά ναι. σταμάτησε η Ετένα τα παιδικά και mm. κόπηκαν όλα αυτά. Έτσι, δεν δίνουμε την πρέπου σας σημασία που πρέπει. Τέλο πάντων, τα παιδικά ναι, ήταν πάντα ένα μέρο του προγράμματο πολύ σημαντικό και πραγματικά δεν ξέρω τώρα. Βέβαια στα κανάλια έχουν παιδικά ακόμα, έτσι δεν είναι. Αλλά... Ναι, ναι, ναι, έχουν. Εντάξει, θα πρέπει να τα Μάθαμε πολλά πράγματα τα παιδιά έρχονται σε... σε επαφή. Μάλιστα, και η Bridget Mandler είναι και ηθοποιό και τραγουδίστρια δηλαδή. ναι, ναι, ναι, ναι, και τα δύο. Και μην ξεχνάμε πω και η Disney. Έβγαλε και την άλλη γνωστή τραγουδίστρια έτσι δεν είναι Ναι την Dove Cameron Όχι την Dove Cameron Ποια. που πήγα σήμερα ε, Ποια έπαιζε τη χανα Μοντάνα. Α τη Miley Cyrus Ε τη Miley Cyrus ξεκίνησε ως Hannah Μοντάνα. Και, έξαν... στο... και στο 1 ναι. η, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. στις... η Miley Cyrus Disney ε. αυτές Ναι στις Disney είναι αυτές τις Όπως Ναι Λαν καλύτερη σε χανα έτσι ναι, δεν είναι και σαν Miley και Ήτανε καλύτερη. Και Σαμαίλη στη ήταν καλύτερη, ναι ε, βέβαια. Και εντάξει θα συνεχίσουμε μια και η Τζέννη δεν είναι εδώ για να κάνει εκπομπή. Ε, θα συνεχίσουμε λίγο για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες επιλογές που είχε κάνει η Βελίνα για την εκπομπή Θα συνεχίσουμε λίγο ε, Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι της Σελίνα Γκόμες Γνωστή η τραγουδίστρια και αυτή Το I love you like a love song Μάλιστα πέρα. Και τι σημαίνει το love you like a love song Σ' αγαπάω σαν ένα ερωτικό τραγούδι Μάλιστα Έτσι λοιπόν, ένα Ξέρουμε ερωτικ... και γλυκά τι θα κάναμε Έτσι και ένα ερωτικό τραγούδι Αν ήξερα και πώς λέγεται στα γερμανικά Εντάξει, σιγά σιγά Και ένα <laughs> ερωτικό τραγούδι λοιπόν Αφιερωμένο εδώ σε όλους τους ακροτές Του Radio Music Heaven Ο Κι Ακού Σαμα Το Ιολοσικο Σουκίνο Σιγκαουα Σελίνα Κόμεν Ωωωω it's been said and done every beautiful thought's been already sung and i guess right now here's another one so your melody will play on and on with the best of Ελπίζω να σας άρεσε το I love you like a love song baby της Ελίνα Γκόμες ε, και ελπίζω οι ακροατές μας mm -hmm. να ψάξουν αυτά τα τραγούδια που βάζουμε σήμερα και να, να το πω να τους μείνουν σαν γνωστά τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία σκέψη. Ε, να τα ψάξουν να τα δουν ε, και από ό,τι ξέρω σου αρέσουν. Στο YouTube, ναι. ναι έχω, και από ό,τι ξέρω σου αρέσουν και τα χορευτικά που έχουν αυτά Ναι, ναι, ναι, μου αρέσουν. Προσπαθώ να τα μιμηθώ. Προσπαθεί να τα μιμηθεί. Για πε μας για τη σχέση σου με το χορό, λοιπόν, αφού είπαμε τι είχαμε να πούμε για τα βιβλία. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Για μα για το χορό τώρα. Ε, μου αρέσει πολύ ο χορό. Mm -hmm. Κάνω και διάφορα είδη και αυτό με ευχαριστεί. Ε, γενικά είναι κάτι που μου αρέσει Είναι κάτι που σου αρέσει ε, Τι είδη ε, Κάνω μοντέρνο mm -hmm. Μπαλέτο mm -hmm. Και με τον μπαλέτο είναι μέσα και το χάρακτερ Εντάξει μπαλέτο είναι και αυτό ναι με τα κούνια όμω. Τέλο πάντων και Latin κάνω. Και Latin. Και αυτό με τα κούνια, έτσι. Ναι. Λουμπατσάτσα. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι το τακούνη. Το τακούνι είναι διάσημο, ναι. Ακούνε εδώ και τα υπόλοιπα κορίτσια του σταθμού, η Σίλια, η Έμι, η Μέρι Όμικρον. να κορίτσια το τακούνι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ω, ναι. Έτσι δεν είναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω από τα κούνια. δεν ξέρεις από τα κούνια εσεί άντρε. Φυσικά και δεν δεν ξέρω που το κουνιά Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα, τι άλλο μας έχει στις ε, επιλογέ. Έχουμε τη, άλλο, άλλο ένα τραγούδι τη Bridget Medler, mm. ε, Ναι. Το Ready or Not Το Ready or Not από τη Bridget Medler <laughs> <laughs> Αγαπημένη σου, ε από, ε, τις αγαπημένες. από τις αγαπημένες Όχι Παρα... καλύτερη από την Αριάννα Γκράντε Όχι καλύτερη από <laughs> την <laughs> Αριάννα <laughs> Γκράντε <laughs> ε, Όπως είπα και προηγουμένως Πέτρο να δεις οπωσδήποτε το βιντεοκλίπ της Αριάννα Γκράντε Θα τα πούμε τη Δευτέρα ε, Πάμε να συνεχίσουμε με τη Bridget Manner λοιπόν. Ready or not <laughs> Φύγαμε Who doesn't say a word Who sits at the curb And waits for the Μάλιστα. Ήταν λοιπόν το Ready or Not τη Bridget Mendler. Ωραία τραγούδια, έτσι. Χαρούμενη ρυθμή. Ε, χαρούμενη ναι, η Bridget Mendler, δεν λε. Δεν λέω, ναι, είναι ε, χαρούμενη ρυθμή. Ναι, είναι Σαφ... χαρούμενη ρυθμή τη. Και είναι μια και είναι το τέλο του Σαββατοκύριακου και mm. ξεκινάει από Δευτέρα, ξεκινάμε με τη δουλειά του σχολείο, έτσι. <συσκλή> <συσκλή> Αχ, <συσκλή> ναι, τι να κάνουμε. Επομένω, α είναι λίγο χαρούμενα. Το Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι δεν κρατάνε για πάντα. Έτσι, μπράβο. Δεν κρατάνε για πάντα. Μόνο πρέπει και κάθε μέρα Φιώς. να βρίσκουμε τρόπο να περνάμε όμορφα, έτσι, ναι. δεν είναι? Ναι. Λίγο με τη μουσική. Πρέπει να βρίσκουμε κάποια σχολεία, να περνάμε όμορφα, να διαβάζουμε. Mm, να πολύ. χορεύουμε, να τραγουδάμε. Ό,τι αρέσει να τον να καθένα πέζουμε, δηλαδή. Ό,τι ε? παίζουμε. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Και είναι σημαντικό πράγματι. Οι άνθρωποι που έχουν σχολείε, χόμπι, φίλου, mm -hmm. ε, είναι πολύ καλύτερα από αυτού που δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ναι. Όλη μέρα έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Είναι πολύ καλύτερα να έχουμε φίλους ναι, και χόμπι. Ναι, ναι, χόμπι. ναι, όντως. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η επόμενη επιλογή που ε, μας έχεις. Η επόμενη επιλογή που έχω κάνει είναι τη <laughs> Katie Perry, το μάλιστα. This is how we do. Μάλιστα, Katie Perry λοιπόν, This is how we do. Chic at the Super Rica grabbing tacos, checking out hotties <laughs> Uh-huh. I see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars with the the beat Αυτό ήταν το Katy Perry This is how we do Σα αρέσει αυτό Ναι, ναι, ναι, μου αρέσει η, ε, Μπορεί να μην είδατε τις εικόνες του βίντεο Αλλά είναι πολύ αστής Με κάτι παγωτάκι και κάτι πίτσες που τρέχουν Εκάλαβα. Και φοράει και διάφορο κουστούμια και η τυπέρι mm. Όπως την έχετε γνωρίσει Είδες. σαν. Μάλιστα. Σε όλες τις τα τραγούδια γενικά, Ακαιβώς. στο ΡΟΡΟΡΟΣ, στο Dark Horse. Ε, και βλέπετε τι σημασία έχει για τη νέα γενιά και για εμάς βέβαια. Και εμείς ασχολούμαστε με τα βίντεο κλιπ των τραγουδιών, απλώς τότε δεν είχαμε την άμεση πρόσβαση στα βίντεο κλιπ που έχουν σήμερα τα παιδιά μέσω το YouTube ή πόσα κανάλια στη τηλεόραση που μπορείς να παρακολουθείς βιντεοκλίπ τότε σπανίως έως ποτέ είχαμε τα βιντεοκλίπ και πόσο σημαντική είναι η εικόνα ε, που συντροφεύει τον ήχο γι' αυτό άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και στην κλασική μουσική η όπερ είναι από τα αγαπημένα ήδη παγκοσμίω τη κλασική μουσική. ναι αυτό είναι μια αλήθεια Mm -hmm. Εσύ έχεις μια όπερα Φυσικά έχω πάει σε πολλές όπερες Έχω πάει, στη... έχω πάει... Οι περισσότερες όπερες που έχω δει είναι... Τις έχω δει στη λυρική σκηνή Για παιδιά ναι έτσι, Όχι μόνο για παιδιά αλλάξει, Έχω ναι? δει και την έκθιμη χείρα Για μεγάλους Για έτσι. μεγάλους να ήταν πολύ ωραίο Σου άρεσε αυτό ναι, χαίρομαι όντως. Χαίρομαι πάρα πολύ ωραία Και έχω δει και την κούκκινο σκουφίτσα Σε όπερα ήταν αφιέρωση για παιδιά φυσικά, mm. τη σκηνής. Πάρα πολύ ωραία. Τι μας έχεις στη συνέχεια? Στη συνέχεια σα έχω ένα ακόμα τραγούδι της Αριάνα Γκράντε, το Problem, που, συνοδεύ, που έχω να πω ότι συνοδεύεται με ένα πολύ ωραίο χορευτικό. Μάλιστα. Ελπίζω να το απολαύσετε. Πέτρο, είπαμε εμεί. έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν με το Problem της Αριάνα Grande. Um, I'm not listening. Uh-huh. the eggs. They got one more problem with you, girl. <laughs> hey! <laughs> but you won't be one like what Και ακούσαμε και, το, και την Αριάν grandes στο Problem, άλλη μια επιλογή φυσικά της Ευελίνας. Της δικιάς μου επιλογής. Έτσι, δικιά μου επιλογή. Έτσι λοιπόν και φτάσαμε στο τέλος. Περίπου ε, της εκπομπής έλα, μας. Ένα τελευταίο τραγούδι. Σας ευχαριστούμε που ε, ε, ακούσατε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε και ευχαριστούμε σε όλους όσους μας ακούνε χαιρετίσματα στους όσους μου μας ακούνε σε και αυτό. σε όλο το σχολείο μου που μας... όχι σε όλο το σχολείο, σε όσους μας ακούνε Γιατί. και αυτούς από το Radio Music Heaven σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε την τη δικιά μου και του μπαμπά μου πάρα πολύ ωραία και τώρα κλείνουμε με ένα τραγούδι Mm -hmm. ε, Καλή εβδομάδα δηλαδή. Καλή εβδομάδα επίσης ε, και τώρα θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και όλοι σας το ξέρετε δεν το λέω, θα το okay. καταλάβετε θα το καταλάβετε και έτσι για να μην νομίζετε ότι στα, για να δείτε ότι υπάρχει ελπίδα και μας παλαιότερο, στα εννιάχρονα δεν αρέσουν μόνο τα σύγχρονα τα, τα σύγχρονα, τα αρέσουν και τα παλιά στα εννιάχρονα αλλά και τα παλιότερα τα μπορούν να τα Καλά επομένω σε όλους αυτούς που είπε η Ευελίνα, το τελευταίο μα τραγούδι. καλλιέχνε και από μένα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα. Με so lonely, living on my own.